προσδερθείτε albedo14.com Σάββατο βράδυ και σήμερα Του Άστρου σήμερα εδώ προσδεθείτε, εκλεκτή καλεσμένη στο στούντιο, έχει φροντίσει για αυτά ο κύριος Καλχάινς Ότιγκερ. Για να δούμε τι ακούσουμε και σήμερα γιατί έχουν αρχίσει και τρίζουν τα ντουβαριά, οι εφημερίδες, τα τρακτέρ, οι φιλόσοφοι και όλο το ελληνικό σύστημα. Αναμένουμε την επαλήθευση η οποία πιστεύω από αυτά τα λίγα που αντιλαμβάνομαι και εγώ ότι πάλι θα επαλήθευτεί αυτό το άτομο. Και επειδή βλέπω από το δορυφόρο στέλνουμε τα σέβη μας στην κυρία που μας ακούει το μέσο του Ατλαντικού μάλλον είναι πλίων ναυτική την αγάπη μας Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα Φουλ του Άστρου Σήμερα Σάββατο ε, Νιώθω έτσι πολύ ωραία Έχω πιεί και τη μισή χημία του φαρμακείου Έχω, Έχουν έρθει και τα γιατροσόφια Και θεωρητικά είμαι καλά σχεδόν πάνω κάτω Επειδή δεν σε βλέπουν γιατί δεν έχουμε εικόνα Έτσι έτσι Σήμερα καταρχήν ε, είναι μια ωραία ημέρα Έχουμε επέτειους, η μία επέτειο είναι με τα Ήμια, η άλλη επέτειο είναι με τον, της χειραψίας Ντάισελμπλουμ uh, Βαρουφάκη. Ε, μαζί μου έχω εδώ δύο από τους τρεις προσκεκλημένους, ο ένας αν δεν λέτε κανένα 5 λεπτό με βλέπω να αυτοκτονώ, να πέφτα από τον τέταρτο. Λοιπόν, μαζί μου έχω τον μεγάλο... Δάσκαλο για όλους εμάς, τους νεαρότερους γιατί είναι και ο άνθρωπος είναι μεγαλύτερη ηλικία από εμά. Ε, έχω τον άνθρωπο ο οποίος ε, έχει τρελάνει την HB, έχω το Δημήτρη τον Κορονάκη. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Ε, σήμερα η θεματολογία μας έχει και... Πολύ ωραίο θέμα. Έχουμε να πούμε για το χάρτη του 1830. Ε, θα δείξω και μερικά πράγματα λίγο αστοχαρτογραφία. Θα πούμε, έχω κάνει μια δική μου υπόθεση την οποία θα επιχειρήσω να την επαληθεύσω όσον αφορά με τον οροσκόπο του χάρτη του 1830. Έχω βέβαια μαζί μου και ένα φίλο ε, ο οποίος, ε, είναι για μένα είναι μορφή καταρχήν Γιατί είναι αλφίστη ο δεν το συζητάω ε, Έχω τον φίλο μου τον Κώστα τον Κονδύλη Κωστη, καλησπέρα Καλησπέρα για από μένα. Ωραία. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και, Καιρό έχουμε να τους ακούσουμε τους φίλους Μάλλον yeah. να τους δούμε στο στούντιο εμείς έτσι. Και περιμένω και τον Γιάννη τον Ριζόπουλο που αν δεν τον έχουν μαζέψει χρυσαυγίτες έρχεται πιστεύω τροϊπιροσκή λοιπόν πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι να οργανωθούμε λιγάκι ε, θα βάλουμε και κάτι ηχητικά περίεργα ε, ναι, καλά πάλι. βάλεις το τραγούδι και θα σε φτιάξω να σε μοντάρω Τι ηχητικά θέλεις να βάλω πάλι εγώ βάλω το τραγούδι τραγούδι ποιο να βάλω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 No one is the customs slip away Late last night the rain was knocking on my window I moved across the darkened room and in the lamp glow I thought I'd saw down in the street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 Λοιπόν, να ευχαριστήσω όλου του φίλου που είναι μέσα και είναι πάρα πολύ, όπω έχει γίνει έθυμο κάθε Σάββατο στι 8 εδώ η φίλη, η πολυπληθεί φίλη του Καλ Χάνιντζότητε. Και βέβαια δεν μπήκαν τυχαία. Έχει καταθέσει τα διαπιστευτήριά του εδώ και ένα χρόνο στον Αλμέντο, με τα ρίσκα του και τι προβλέψει του, και γι' αυτό τον αγαπάει ο κόσμο. Ένα, ένα αυτό δεύτερον έχει τρει καλεσμένου κοντά του. Θα σας τους ξαναπεί τώρα ήρθε και ο κύριος Ριζόπουλος Και υπάρχει μια σκαλέτα η οποία θα ακολουθήσουμε Οπότε συγκρατηθείτε στην αρχή για τις ερωτήσεις περιμένετε να πει τα σχετικά του ο Καρλ Και μετά πάνω στην κουβέντα που θα έχει με τον κάθε καλεσμένο που έχει εδώ Να βάλετε και τις ερωτήσεις Να περάσει λίγο δηλαδή η ώρα Για να βγάλουμε ένα συμπέρασμα όλοι Γιατί αν αρχίσετε να ρωτάτε τώρα να μην απαντάει στο τσάτ από τώρα, να, να, να οργανώσει την κουβέντα του και τα λοιπά. Λοιπόν, Κάρλ, πάμε σχετικά. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ε, Καταρχήν, σήμερα είναι μια μέρα ιδιαίτερη. Μαζευτήκαμε έτσι πάλι εδώ πέρα, να τα πούμε, γιατί οι εξελίξεις καλώς ή κακώς τρέχουν. Τώρα το αν θα τρέξουν υπέρ ή όχι του ελληνικού λαού αυτό θα δούμε στην πορεία. Ο καθένας εξ με ίψιλον ή με ίτα όπω θέλετε έχει την άποψή του και έχω φέρει εδώ τρεις πολύ καλούς φίλους και εκλεκτούς στη δουλειά τους γιατί φίλο έχω και σουβλάντζη δεν τον έφερα να πει τα μου. Ωραία. Να πώς τα λένε, να μας πει την γνώμη του. Καταρχήν να ξεκινήσαμε με τον πρεσβύτερο εδώ τη Παρέα, τον κύριο Γκορονάκη. Ε, ξέρεις, επειδή είμαι εγώ λίγο πειραχτήριο από τα άγγελο μου. Ε, και επειδή για μένα το ξαναλέω, είσαι και γαμό μέτρο μέτρο ανάλυση, α πούμε, είσαι λίρα εκατό. Πώς ακόμα δεν το ρώτησε Τον άγχος ναι, Έτσι είμαστε λοιπόν, Πώς μας την έκανε ο Κυριάκος εφίλες. Κοίτα Στις άλλες Τις προηγουμένες δηλαδή στις εκλογές του Γενάρη. Στο όχι Και στις εκλογές του Σεπτέμβρη Αν θυμάσαι ήμουνα Στο αποτέλεσμα με 05 Εντάξει λοιπόν Που όλοι με, με λέγανε παλάβω. <Συφθ> Περνάω Κάλα τώρα, μεταξύ μας είχα πιάσει και εγώ, σου λέω, να φάμε πολύ γιουχο. Αλλά, εντάξει, κοίτα, γιουχο. Υγερες δίκιο. Υγιές εγώ, κοίτα, πρόσεξε, εγώ κάνω τα δικά μου, να. έτσι, όπως κάνουν οι μέτρα ανάλυσης, χρησιμοποιώ και αστρολογία, εκείνη η διαφορά, έτσι. Να. Λοιπόν, και είπα να κάνω και για, τον, για την δημοκρατία. Τώρα, από δύο εκατομμύρια τόσο ψυχοφόρους, που στην πρώτη φορά ψήφισαν 400.000. Στην άλλη 300.000 είπα ότι η κατανομή των ηλικίων θα είναι πάνω κάτω το ίδια. Διαψεύστηκα διότι η κατανομή ήταν τελείως διαφορετική. Οι περισσότεροι ψηφοφόροι από ό,τι κατάλαβα ήταν γεννημένοι 89-90 με ουρανού και ποσηδόνες στον εγώ καιρό. Ε, οι περισσότεροι ήταν, στα, ας το πούμε, στις καλέ περιοχές που ψηφίσανε επί το στο Πέραμα και λοιπά ψηφίσανε το τον Μεϊμαράκι η διαφορά ήταν τρεις τέσσερις πόντι εντάξει τις 300 ήταν 12 ψηφί. ψήφοι λοιπόν 12 ψήφοι αν με το πίτσι πίτσι ο καθένας πήθεται από κάποιον άλλον και περισσότεροι περισσότεροι σε εγγενείς, να, να το πρόβλημα. Κάτι ναι, ναι. ναι. Μεσολάβησαν και οι πρεσβείες τη υπεραγία. Εντάξει, αλλά όλα τα, αυτά δείχνανε το μημαράκι, Έτσι, Τελευταία στιγμή έγινε ανατροπή, εντάξει, η οποία σε πολύ μικρό δείγμα μπορείς και το κουμαντάρεις, σε μεγαλύτερο δεν μπορεί. και έγινε έτσι. Πάντως αυτό διδάχτηκα, για μένα καταρχήν αυτό που έγινε είναι... Ήμουν σε αστρολογία την ίντρυγκα την προβλέπει όχι. Την προβλέπει. Την προβλέπει και ναι. την ίντρυγκα. Ναι, ναι, ναι. Α, εντάξει. εντάξει. Απλά κοίταξε εντάξει. να δεις τι έγινε. Για μένα καταρχήν και ο Δημήτρης και ο Κωστής αλλά και ο Γιάννης είναι μέσα στον χώρο που έχουμε στο Λιβιά. Και ο Μάτσο θα αναξαμότσοτας. Εντάξει. Γι' αυτό του φέρνω. Τώρα τους άλλους δεν θα πω Εντάξει. εντάξει. Οι άλλοι, άλλοι κοροϊδεύανε ότι θα πάρει ο ΣΥΡΙ 15%. είσαι κακός, εγώ παρά τα βάλωσε. Καλό γιορτή να τα λέμε, με, έτσι, ναι. εγώ ναι. τα γράφω δημόσια Κάποιοι από αυτού μπλοκάνε και το, και το Facebook έτσι με κακοήθεια, τέλο πάντων, έφτιασε ένα άλλο, γιατί μεγάλο κόσμο με ξέρει. Αλλά... Κάποιοι σαν η μαλακιά ήταν αργό όχι όταν είχε Έτσι. Αφού βλάγανε αργαλιού. Όχι, και τι έλεγε ο συγχωρημένο μουστάκας ε, ε, ε, ε, ε, αφού η ήταν βιολί, θα το παίζανε πολύ. Έτσι. Έτσι. Ε, για το βιολί εννοώ. Εντάξει, λοιπόν. Α <συκλή> λοιπόν, τώρα, μην, μην αρχίσουμε 8 η ώρα και αφού και παιδιά. Αφού είναι και παιδιά. Αφού είναι και παιδιά, αφού είναι ο Ριζόπλο μου. Θέλει <συκλή> 8 παρα 5, έρχομαι. Λέω. Εντάξει. Λοιπόν Απ' βγει από τα Αστέρα, Ένα. επειδή θα το χάσει. Ναι. είμαι σίγουρο. Όχι, δεν το χάνω. Είσαι ευχαριστημένο. Ναι. Ένα. Δεύτερο. Ναι. Έχω σκαλέτα. Δεν το χάνω. Λοιπόν, ξεκίνα να πει εσύ τι θέλει και μετά να αρχίσει να κάνει τον διάλογο σου για να εισπράξουν το αποτέλεσμα ε... οι φίλοι. Αλλιώ θα χαθούμε. Ωραία. Εγώ θα πω λίγο αργότερα να πω λίγο τα δικά μου α πούμε. Και θα πω και λίγο και για το χάρτη της Ελλάδας, γιατί εγώ και ο Ριζόπουλος είμαστε λίγο πιο μορφέ. μορφές. Λοιπόν, καταρχήν, πάμε λίγο να δούμε τι παίζει. Σαν σήμερα, μάλλον 31 του μήνα, το 1996, πριν από 20 και πλέον έτη, οι αντιπλοίαρχος Ιστόδηλος καραθανάση και Παναγιώτης Βλαγχάκος, μαζί με το σημεοφόρο Έκτορα Γιαλοψό, έπεσαν στα σύνορα που δεν υπάρχουν όπως είχε πει και ο Αλέξης Τσίπρας. Το ελικόπτερο έπεσε από πυρά, αυτά για να τα λέμε, γιατί δεν ήταν τα μπουλόνια που ξεκολλήσανε. Ε, οι Τούρκοι ως νήστες ορτινάτζες των Αμερικάνων πήγαν να στήσουν ένα θερμό επεισόδιο. Αυτό έγινε γιατί οι Αμερικάνοι ήθελαν να κάνουν στο στην τότε πράκτορα που είχαν την Danzutsiler με τον κωδικό όνομα το Ρόδο τη Ισταμπούλ. Ε, για λόγο κυρία εντελώς ας πούμε συμπτοματικά είχε σπουδάσει στις Ηνωμένε Πολιτείες όπως ο κύριος Σαμαράς α... Έχει καλά πανεπιστήμια μόνο για αυτό Ο Μητσοτάκης και άλλοι ας πούμε Λοιπόν α... η Αμερική έχει αρχίσει και πέφτει σιγά σιγά που τους απειλούν τώρα οι Ιρανοί πάρτε τον μπούλο του λέει φυγέτε του έχει γυρίσει την πλάτη του Ισραήλ και γενικά έχουν αρχίσει και πέφτουν σε μια κατάσταση ανυπολήψειας. Λοιπόν, πάμε λίγο. 2016, Δημήτρη. Και λέμε σήμερα για το χάρτη του 1830, που είναι η συνθήκη του Λονδίνου. Δηλαδή έχουμε γενέθλια. Τώρα χρόνια πολλά να πω ή καλά. Χρόνια πολλά και καλά, εντάξει. Απλώ κοιτά, κάπου να γίνει συνείδηση ότι ο χάρτη είναι αυτό και κανένα άλλο. Γιατί αυτά που γράφονται και ακούγονται ή λέγονται από αμυστηρότερου ανθρώπου. Γιατί τι έχει διαπιστώσει, Γιάννη, ναι. μου πρόσεξε. Ο Κάμπιον γράφει την πρώτη έκδοση το 1984. Από τον Κόρδο Χόροσκο. Ναι, ναι, το γράφει αυτό. Μόλι το βλέπω. Καταρχά, γράφει η επανάσταση 25 Μαρτίου. Λάθο. Να. Ο, ο Άγγλο Ιστορικό Φίγγλε γράφει 23, 23 Μαρτίου 4, 4 η ώρα το απόγευμα στην Καλαμάτα. Άγγλο Ιστορικό. Ε, Απ' την Φλέ... Καλαμάτα ξεκίνησε περιμέναμε χάρη για την Ευρωβουλευτή. <laughs> λοιπόν, Άρα. το στέρνω αυτό. Το στέρνω το άλλο του δεν είναι λάθος Έτσι, πρώτο. Δηλαδή, πρώτο. Είναι και Ιστορικό. Είναι ανεπίτρεπτο να παίρνει ε, τι επίσημε οι μερομηνίες, τα οποία έχουν καθιερωθεί για ευνόητους λόγους. Το Βασιλικό Διάταγμα του Όθωνα. Το Όθωνα το 1842 ε, 25 Μαρτίου, γιατί πρόσεξε, 25 Μαρτίου ήταν και ο υψηλάντης ήθελε τότε για να συμπέσει με την Παναγία έτσι, ναι, ναι. για να, να τα λέμε αυτά. Απλώς τους προλάβαν οι Καλαμυδιανοί για να έχουν λάφυρα στο μετέπειτα Αγώνα και στο κάτω που θα γινόταν Εντάξει Λοιπόν ε, κάποιοι λένε Να διακήρυξη τις Αμερική, Να διακήρυξη εμάς Βέβαια στην Αμερική είναι τελείως διαφορετικά πράγματα Γιατί η διακήρυξη έγινε από νομοθετικό σώμα Δεν ήταν σκλάβοι Ήταν απλώς Άγγλοι που είχαν πάει εκεί Και η διακήρυξη έγινε Για, το, για τους οικονομικούς δασμούς έτσι, το φόρο του τσαγιού Και, τα λοιπά. και άλλωστε μην ξεχνάτε Ότι με μια ευρύτερη έννοια, είναι και η γίνηση του σύγχρονου καπιταλισμού. Έτσι. Εντάξει, για να ξέρουμε τι λέμε. Εμείς εδώ είμαστε υπόδουλοι, προσπαθούσαμε να ξεφύγουμε από, το, από τα δεσμά και βεβαίως ήταν ο πρώτος κρίκος αποδόμηση της, της Οθωμανικής Οθωματορίας που ολοκληρώθηκε το, έτσι, το, στο, στο, στην πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις διακηρύξεων επειδή έτσι μας βολεύει και επειδή έτσι το έχουμε δώσει και ο άλλος δεν θέλει να παραδεθεί το λάθος του. Τι λέει και Παύλα. Να. Και βεβαίω το πιο απλό πράγμα είναι, εγώ το έχω πει χιλιάδες φορές, mm -hmm. είναι διοροσκόπια. Ωραία, να συμφωνήσουμε τι συμβολίζει τους πολέμους, εντάξει, ποιες σώψεις και τα λοιπά, και να κάνουμε μια στατιστική ανάλυση του ένα χάρι και του άλλου τι δίνει ο τι δίνει ο άλλος καθαρά στατιστικά για, για να πιστούμε τώρα ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει σεβαστές οι γνωμε αλλά δεν, όταν η πλειονότητα το λέει έτσι εντάξει δεν μπορεί να λέει ότι βγήκε μια μέρα ο Λεφάκης και είπε αυτά τα πράγματα αυτά συζητούνται μέσα ε, στο, στο σύλλογο ουρανό. με την με την Τάκου και είχε βγει από εκεί ούτε του ήρθε του κατέβα το πως εγγράφονται μέσα βαστά τα πάντα έτσι δηλαδή, και, ξέρω, και βεβαίως σε κάποια ε, ανυποψίαστη ξένοι αισθρολόγοι που χρησιμοποιούν του 1822 με βλακίες ε, αποτελέσματα Νέξι, δηλαδή λέγανε για το όχι ναι θα επικρατήσει το ναι διότι ο Χάρτης λέει έτσι του 1822 ναι. διαψεύθηκαν δηλαδή, του έστειλα Τέρμα. Δεν πάει. Δηλαδή όποιος έχει χρησιμοποιήσει το 20, δεν έχει βγάλει καμία σωστή πρόβλεψη. Όχι ο... με το λεωστέρα, γιατί είσαι προβοκάτερ. Ε? Υπάρχει γνωστός έτσι, αστρολόγος ε. ο οποίος διεριγνύει τα ημάτια του και φάει κιόλα. Λοιπόν. Κοίτα, ε. πρόσεξε, πρόσεξε, η πράξη δείχνει το αποτέλεσμα. Λοιπόν, εάν έχει προβλέψει κάτι σοβαρό να βγει να το πει. Και να είναι τεκμηριωμένο και τα λοιπά, έτσι. Λοιπόν, και πάμε πάνε. τώρα λίγο στο διαταύστα. Εσύ τι βλέπεις για το χάρτη αυτό να είναι, τι μελλοντικές προοδικές. Ο Αλέξης... Κοίτα παιδιά, τα πράγματα είναι δύσκολα έτσι. Είμαι εκεί πέρα έχουμε κρόνους, ε, ήλιους, συνθέσεις, αντιθέσεις, στα σόλαρα και τα λοιπά. Είναι δύσκολα τα πράγματα, εντάξει. Αλλά μία ανάκαμψη η οποία θα έρθει σιγά σιγά από τον Αύγουστο. Εντάξει. Θα έρθει. Δύο μήνε και... απόκληση έχουμε αυτά που λέμε εμείς, αλλά τέξει, ε, ε, εντάξει. παιδιά, εντάξει. Από εκεί πρέπει ο καθένα. Ε, Σκοπό είναι ότι συμφωνούμε. Mm. Εντάξει, εκείνο. Ο καθένα μπορεί να ε, έχει διαφορετική δάξη και γι' αυτό ερχόμαστε εδώ. Εάν ήταν όλοι να λέμε τα ιδια Copy paste και έλειξε. Έτσι, εντάξει, έτσι. Εντάξει. Και εντάξει. εμένα εντάξει. να σου πω κάτι και μου αρέσει και η διαφωνία. Μα η διαφωνία για παιδιά, να... Αρκεί να. ξέρω, να υπάρχει και κάποια επαλήθευση, α πούμε. Δηλαδή με την έννοια. Αυτό βλέπω, Ρεφί, είναι εδώ. Βλέπει επιστήμονε, εγώ γιατρή. Και σου λέει, άλλο έχει μεγάλη πίεση, θα πεθάνει. Κάνω, σου λέει, Γράφει τα δέντρα σου. Παιδιά, το έχουμε πει, πει χιλιάδε φορέ. Η αστρολογία μέχρι ένα σημείο είναι επιστήμη, δηλαδή όπου και να πα. Τα σολαράκ, οι ελληνικέ επιστροφέ κτλ., υπολογίζονται τα ίδια, πάνω κάτω τι ίδιε ερμηνεί. Και από εκεί πέρα είναι το κάτι διαφορετικό πώ ερμηνεύει εσύ τα σύμβολα. Έτσι. Εντάξει, εκεί είναι αλλά να ερμηνεύει τα σύμβολα σημαίνει ότι έχεις παιδεία. Εντάξει, ευρύτερη παιδεία, όχι τώρα, μόνο... Δηλαδή φαντάσου τι αστρολόγοι θα βγούνε με το Φιλιμπουργό. Ε? Ούτε με... να το σκέφτομαι, δεν θέλω. <σχε> Λοιπόν, πά, Για πάμε λίγο παρακάτω. Α, εσύ τώρα αυτή τη στιγμή α, με αυτό που έχει μελετήσει πιστεύεις ότι είμαστε πολύ κοντά ή όχι σε μια εκλογική διαδικάσια. Εκλογική διαδικασία δεν βλέπω. Και με, και με την ανάλυση του πάλι των ε, όλων των εκλογών 28 μέχρι σήμερα, Έτσι τουλάχιστον στατιστικά δεν βλέπω έτσι από εκεί πέρα πάντα υπάρχει η πιθ, η μεγάλη πιθανότητα, αλλά ε, ξύλο βλέπω πολύ. <συσχελόν> ε, ε, Μάτι και τα λοιπά θα είναι σε ημερήσαι διάταξη. Με κυβέρνηση αριστερά τα μάτ. Ε, α, ναι. α, αριστερά μάτ. Θα σε χτυπάνε με αριστερό. Α, ah, ah, okay. Λέει θα κρατάνε το αυτό με το αριστερό χέρι, θε να πει. Άλλωστε, άλλωστε, η εξουσία είναι μία. Δεν υπάρχει ούτε δεξιά ούτε αριστερή mm. εξουσία. Η εξουσία είναι μία και κοιτάζει το, το συμφέρον τη. Mm. Απλά πράγματα. Έτσι, το... η, αριστερά, η αριστερά δοκιμάζεται επάνω στι ιδεολογίε τη και πώ τι εφαρμόζει. Μα κάτσε ε, ρε φιλε, άμα αυτή είναι η αριστερά. Ποια είναι η δεξιά. Ποια είναι η δεξιά, δηλαδή. Ε, Κοιτάξτε, έκανε ένα πολύ καλό ερώτημα. Σε καιρού τέτοιου που όλα τα κάνουν οι αγορέ, πήγε ο Βολφάκη κάτι να του παίξει κτλ., δηλαδή, Δεν του βγήκε, αν του έβγαινε μαγιά του. Απειρία τη εξουσία, απειρία τα πάντα, διότι διαφορετικά να τα λέει αντιπολίτευση και διαφορετικά να τα λέει. Καλά, σίγουρα. Ε, αυτό. Σίγουρα. Ε. Ε, γενικά, πώ το βλέπει το μέλλον του συντρόφου Άλεξη. Α, λέξει. Εντάξει. Τα έχουμε γράψει, τα έχουμε πει ότι δύσκολα είναι. Εντάξει. Θα αντέξει, αντίπαλο δεν έχει. Στην ουσία δεν έχει αντίπαλο. Εντάξει. Δεν είναι ο Κυριακό αντίπαλο. Παιδιά, ο Κυριακό όταν βάζουν τώρα με τα ΜΜΕ, τα οποία θα τα περάσουν και, αρχίζουν και ορίονται, ο Κυριακό γι' αυτό βγήκε. Για να μοιράσει την πίθα στα ΜΜΕ. Δεν, δεν θα του βγει. Εντάξει. Από εκεί πέρα τι άλλο να φέρει. Εγώ κάποιος αγρότης που άκουσα γιατί παρακολουθώ ναι. τα νέα Βγήκε κάποιος, δεν έχω συγκρατήσει ονόματα Και λέει ερχόταν εδώ ως αντιπολίτευση Ανέβαινε στα τρακτερ μας ναι. και μας υποστήριζε Τώρα είναι εναντίον μας Άρα θα πληρώσει τα ψέματα που είπε αυτή ήταν η φρασιωτική σφαίρα. Ποιο για το Μιτσοτακί. Για το Τζίπρα. Ναι. Δηλαδή Ο το θέμα το ήταν το... άντε και να βγούμε και μετά τι. Γε yeah, απειρή αυτό θέλω να Ο Μιτσοτάκη δεν έχει ανέβει σε τράχτερ ούτε από τα τζαμπό. <laughs> λοιπόν. <laughs> τα περικά... Δεν ξέρει τι είναι το τράχτερ, δηλαδή. Μήπω <laughs> <laughs> δεν δηλαδή, λέμε τίποτα. Ε, Πάντω ε, ε, όταν ήδη το Διεθνέ Δημοκρατικό λέει ναι, ε, κάναμε λάθη, αλλά πρέπει την πολιτική αυτή, στην ουσία διακυβεύονται τις θέσεις δηλαδή ο Τόμψεν και η Λαγκάρτ θέλουν να καθίσουν τις θέσεις τους και παίζουν με Σε ξεκάθαρα πράγματα. Έχουμε κάνει και την ανάλυση του Τόμψεν, ο οποίος είναι οικονομικός του εδωροφόνος, με κάτι όψης θεός δεν με τώρα, το έχω γράψει στο μπλοκ στην Ουρανίτσα, εντάξει ναι, αλλά αφού βγήκε ίδια, το ίδιο το δούνο και λέει δώσαμε λάθος φάρμακο. Ναι, δώσαμε... Άρα γιατί δεν το κόβεις και να το αλλάξεις. Ναι, αλλά η σχολή του Σικάγου πρέπει να κυριαρχήσει. Όσο κυριαρχήσει, διότι εγώ έχω πει 17-18 υπάρχει πλέον έτσι, έντονο πολεμικό κλίμα εντάξει με τους πρόσφυγες σαν αιτία πολέμου. Πηγαίνουν στην Δανία, του παίρνουν τα τημαρφή. Πάνε στη Γερμανία, παίρνουν τη μαρφή. Ε, τι κάνανε και στου Εβραίου, τέλεια κάνανε. Άρα, άρα λειτουργούμε παραφύση, άρα τι θα αυτά γίνει. Ακριβώς. είναι αυτά είναι απόρρια του ουρανού στον κρυό. Έτσι. Έτσι, έτσι, Θα ακούνε μερικοί λίγο. Έτσι. Και μετά θα βγει η, η Μαρίλε Λεπέν. Θα ακούνε στην Αυστρία έτσι, καλά αυτή. Έχουνε το σέδιο μην... γιατί έχουνε ρεξόνα μην, για πας, μην πας μόνο στην Αστρία Να πας και στην Πολωνία έτσι, ε, Το τι γίνονται ε, και εκεί πέρα έτσι, Δηλαδή όλο το φασιστικό Ναζιστικό κίνημα Ανεβαίνει συνεχώ σε όλη την Ευρώπη εντάξει. Δεν είναι φαινόμενο Γαλλικό Είναι ελληνικό το οποίο το είδαμε Το 10 και σιγά σιγά Ανεβαίνουν όλα πράγματα Γιατί, γιατί δεν σταματάνει η Πόλαινη κάτω Απλά. Δεν να, μην έρχονται, να μην έρχονται οι Σύριοι, όμορφοι και ωραία. Σταματήστε το τον το πόλεμο. Κάνε τον πόλεμο, έρχεται ο πόλεμο. Στα κάνω. Δεν τώρα κάτι άλλο, εσύ που είσαι και πιο οικονομολόγο, γιατί για να δεν ξέρουν, ο Δημήτρη Οκορονάκη έχει γράψει και ένα βιβλίο για το χρηματιστήριο. Ωραία. Ε, με τα οικονομικό χρηματιστηριακά, τι βλέπει να παίζει. Όπω θα πει και ο. δεν ξέρω αν συμφωνεί ο συνάδελφος Κοντήλης τον Μάρτιο-Απρίλιο έρχονται τα πάνω κάτω στι παγκριμμένες αγόρες έτσι και με τον Μπάτλεγ τον, τον δίχτυ και με τον Μπαλμπό τον δικό μου ε, το πετρέλαιο πέφτει συνέχεια στις Σαουδά η, όπως είχαν σα... πετρέλαιο και δεν έχουμε η... το κάψουν διά... όχι όχι δεν καταλάβες κάτι το οποίο δεν ξέρετε Φέτος έγραψε 100 δισεκατομμύρια δημόσιο έλλειμμα, η σοδική Αραβία, από την πτώση του πετρελαίου. Έτσι. Λοιπόν λέει αντέχουμε μέχρι το 2020, μετά η Νιγηρία μετά από χρόνια ξανά βγήκε στις αγορές. Εντάξει, mm. λοιπόν πέφτει θέλουν να κάνουν βεβαίως στη Σοβιετική Ένωση, στη ένωση δω. Πα, πα, πα. Εντάξει, είσαι... Ε... είσαι. Στη Ρωσία. Εντάξει, ναι. Είσαι το <στά> ξέρουμε, δεν χρειάζεται. Ναι, χαιρετισμού και στον κύριο Κουτρούμπα. Έτσι. Ο οποίο είναι ο μόνο Ορθόδοξο, διότι και στην Πορτογαλία δεν είναι πλέον ορθόδοξη έτσι που συνεργάζονται κου, με του άλλου. Κου, κουτσούμπα ε, Κουτσούμπα, τι Κουτρούμπα. Κουτρούμπα, τάξη. εντάξει, ίδιο, εντάξει, ντάξει, όχο, εντάξει παιδιά, βιωτό είναι εντάξει, από την Θήβα. Είναι λιβαδιά μας θυμίζει ο ερχομένο. Εντάξει, μία παιδιά. Μην κάνουμε και. Σουβλατζή Αν... είναι. Ε? Ποιος Ποιο. Λιβαδιά, σουβλάκια. Ε, καλά, σουβλάκια, <laughs> σουβλάκια. <laughs> Και Και ξέρει, πως επικαθίσανε τα σουβλάκια. Πριν γίνει η εθνική οδό, αναγκαστικά όλοι περνάγανε από την λιβαδιά. Και θέλανε να φάνε κάτι και γι' αυτό καθιερώθηκε το σουβλάκι ελιβαδίας έτσι. Mm. Κάνανε μια στάση γρήγορη. Έτσι έτσι έτσι. Πριν γίνει η εθνική όδοση Η μεγάλη. Η, μεγάλη, η, προ, η πριν. Yeah. Η, ναι η πριν η οποία περνούσε από το μέσα. Ο... Ναι, ναι, ναι, ναι ναι ναι λοιπόν. λοιπόν ναι. Ωραία. Λοιπόν συνεχίζει. Λοιπόν οπότε θεωρούμε ότι η χρονιά αυτή καλό ή κακώς ήταν λίγο δύσκολη. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Πιστεύεις ότι... Θα μπορέσει ο Αλέξης να συνεχίσει αυτό ή θα έχουμε καμιά συνεργασία με τίποτα από τάμια, λεβέντε και. Τώρα, από Σεπτέμβριο, πιθανόν κάτι να κινηθεί, αλλά και αυτό είναι όλα. Είναι τόσο ερευνητικά τα πράγματα. Εντάξει, το οποίο κανένα δεν ξέρει. Κανένα δεν μπορεί να πει τίποτα. Πάντω από. Όπω είπαμε, θα υπάρχει μια ψηλό ανάπτυξη. Εντάξει, σκοπός τι, το, στο πίσω του μυαλού του, του, του τι είναι. Να, να είναι κότα, όπω το κατηγορούν, να κάνει όλα τα μέτρα, για να πάρει επιμήκηση του δανείου, δηλαδή αντί για 40 χρόνια, 60-70 χρόνια, να υπάρχει ένα ε, πλεώνασμα να μπορέσει να κάνει αυτό το οποίο έχει πει. Εντάξει. Αλλά όλα αυτά είναι πολύ έρευστα, ε, ε, να ρωτήσω κάτι εγώ ναι. ω, από την άλλη πλευρά άσχετο ναι. ναι. περί την αστρολογία και όπως θα και ο καθένα στο Τσάτ. <coughs> Κανένα κεφάλι στην Αρένα να δούμε, δηλαδή που πήγαν αυτά τα λεφτά, έπαιζε μου. Ποιο τα πήρε. Τσοχατζόπουλος Χατζόπουλο πήρε 10 εκατομμύρια τώρα που είναι μια κοίτα, τσίκλα. Κοίτα. Τι γίνεται ε, αυτό ε, είναι το έργο. Με τις λίστες υπάρχει Μια κινητικότητα Έχουν βγει τρει. παλιά λέγανε η Λαγκά Εντάξει, αλλά αρχίζουν, οι αρχίζουν, Και δεν αρχίζουν, τίποτα Αρχίζουν και γίνονται δεσμεύσει ε, Καταθέσεων ε, Με ανθρώπους στη, Υπάρχουν τρει λίστες έτσι. Στη μία λίστα δεν είχε τίποτα Και στην άλλη είχε Την τελευταία δηλαδή ναι. Είχε εκατομμύρια Παπ, δεν είναι, Και τα παίρνουν δηλαδή. ε, και, ο, και το ΣΔΟΕ πλέον ανήκει στον Πρωθυπουργό Άρα παίρνει τρεις μόνο το Υπου Άρα αυτό είναι ένα σημάδι ότι κάτι κινείται. Εντάξει, από εκεί και πέρα είναι η πολιτική οι λίστες, είναι... Οι λίστε, συγγνώμη, αν ναι. μου επιτρέπει, έχουν λεφτά από μένα, από σένα, επιχειρηματίε, δηλαδή, ναι. που τα βγάλανε έξω. Ναι. Ένα σκέλο. Ναι. Το άλλο σκέλο είναι οι μίζε και κάτι δει. Παπα Κωνσταντίνου, πού είναι αυτό το παιδί. <laughs> ο άλλο τιμωρήθηκε με <laughs> 10 ευρώ την ημέρα, ο Παπαντονίου, δηλαδή, και πιάσαν τον Καστανά. Δηλαδή, θα σα πω, αυτοί πού είναι. Αυτοί που κυβερνάγαν την Ελλάδα. Δεν την κυβέρναγε εσύ και εγώ και ο χρόνο. Σίγουρα αλλά Και από... ο κόσμος εξαγριώνεται Ακριβώς γιατί σου λέει Για κάτσε μας πιάνεις τον κόλο Πιάσε και κανένα άλλο κόλο ε, Σωστό αυτό Άρα είπαμε από Αύγουστο Ιούλιο-Αύγουστο Θα αρχίζουν να φαίνονται κάποια αποτελέσματα. Εντάξει Από εκεί πέρα Εντάξει. Ναι η, αλλά η θα υπάρχει θα... κανείς να τα δει Θα έχουν στεγνώσει όλοι και θα είναι τα να σκελάσουν Καταλάβεις ναι. <laughs> Παιδιά δύσκολα τα πράγματα Ωραία αλλά... λοιπόν, λοιπόν Να πάμε, πάμε σε μια τραγουδάρα Και να ετοιμαστείτε να απαντήσετε Στο σχέλος αυτό με τον κύριο Κορονάκη Για θέματα λαθρομεταναστών Όλα στο τέλο. Στο να ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, αγαπήσουμε ένα τέταρτο Να τα απαντήσουμε όλα στο τέλο. Ε, Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ασφαλιστικό ναι, ναι, Λαθρομεταναστές και προβλέψει λοιπόν. πολιτικέ. Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν πάμε μια τραγουδάρα ναι. Να ετοιμαστεί και ο Λ Ακούμε λινά σκίνα και επανερχόμαστε σε τρία λεπτά. Είμαστε αλπεντοδεκατέσταρα.com. Φουλ του άστρου κάθε Σάββατο στι 8. Ο Καρλ Χάιντζόντεγκερ και συνήθω με εκλεκτού φίλου του καλεσμένου προσπαθούν να μα ξεστραβώσουν αστρολογικώ εννοείται. Γιατί κατάλαβαν, δεν υπάρχει η τσίπλα, είναι ολό Παρακαλώ, κύριε μου. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ε, είπαμε η θεματολογία σήμερα είναι για το χάρτη του 1830. Και εγώ με βάση αυτό το χάρτη του 1830 θα δουλέψω σήμερα <συμπ> Δεν μου λες φίλε, έχω δει πλάμε το δώσα τον κονδύλι και εντάξει έξι είναι yeah. δύναμη εδώ mm -hmm. Εσύ έχει δουλέψει πάω στοίχημα ηλιακή επιστροφή Βέβαια <συμπ> το έχω, το έχω. <συμπ> Λοιπόν, για πάμε γενικά τι βλέπεις Εγώ έχω δουλέψει ηλιακή επιστροφή επευκαιρίας μια και είμαστε παραμονές τώρα της 3 Φλεβάρη που έχουμε γενέθλια η Ελλάδα 31 Γενάρη του 96 είναι το σκηνικό που είπε με τα <ΣΛΟΟ> Τότε ο Πουλουτωνάς ήταν στη δεύτερη μοίρα του Τοξώτη. Αυτό και μεταλεβόμενος τότε με το Μουτάφη, το Βίρονα τον Αθανίτη και άλλους δύο μαθητές του συν τον Παΐζη, είχαμε περίπου τοποθετήσει ότι ο οροσκόπος πρέπει να παίζει στη δεύτερη μοίρα των διδήμων γιατί άλλαξε το πολιτικό το σκηνικό όλη τη εξωτερική πολιτικής της χώρας τότε, το σκηνικό Μπταΐμια, με εγκαθίδρυσε μετά την κυβέρνηση του Σιμίτη, μπήκαμε ο Νέα, είχαμε όλα αυτά τα τράβαλα. Μπάσχορτος όμως μη σταθώ εκεί. Mm -hmm. Απλά, επευκαιρίας, αυτό το οροσκόπιο μου δίνει τη διάθεση να κάνω και πάσες στον επόμενο φίλο που είναι το Ριζόπουλο. Έτσι. Mm -hmm. Ο συγκεκριμένο χάρτη, λοιπόν, στην ηλιακή επιστροφή 22 καρκίνου βγάζει τον οροσκόπο, Να. εντάξει. Ε, 22 καρκίνου, 22 εγώ και Ρου, η πάσα που θα δώσω στο φίλο μου το Ριζόπουλου είναι στον άξονα του ηλιακού ήλιου χρόνου, αντίθεση του, του αστρικού. Παράδειγμα, ο ήλιος αντίθεση χρόνο εκτό τη γραφειοκρατία Τη φάση αυτή που έχει δώσει την Ελλάδα χρόνια τώρα Από το σχέδιο Μάρσαλ και μετά που έχει αναπτυχθεί Σαν μια δίχρονη μηχανή και η περισσότερο λάδι από βενζίνη Δίνει και την οικογενειοκρατία Και αυτό μου βγάζει άλλη μια πάσα Επίσης για το φίλο μου του Δημήτρη το κορονάκι, να γιατί ένας Μητσοτάκης υπάρχει ενώ θα έπρεπε να υπάρξει ξέρω εγώ, ο άνθρωπο στην Deutsche Bank. Η Ζήμενης λοιπόν κέρδισε την αντίον της Deutsche Bank. Εμπάσχορτος όμως, έτσι, το βασικό που βλέπω είναι ότι το μεσουράνημα του οροσκοπή της ηλιακή επιστροφής είναι στην έκτη μοίρα κρυού. Mm -hmm. Δηλαδή έχει άμεση σχέση με το τετράγωνο δία πλουτονά, άρα σημαίνει ότι η διαπλοκή και η διαφθορά θα συνεχίσει τα παιχνίδια τη. Απέναντι από το μεσοράνημα φυσικά είναι ο τέταρτο σηκός που δείχνει την αντιπολίτευση, δεν βάζουμε αν είναι αξιωματική ή οτιδήποτε, εγώ θεωρώ όλα τα κόμματα ότι παίζουν, έτσι. Ο κυβερνήτους τέταρτου όμως, η οτιδηποτε ολα τα κομματα οτι παιζουν εντάξει, του Ζυγού. μέσα στον έκτο δείχνει ότι γενικότερα κάνει και τις σκευωρίες με όλα αυτά τα θέματα απεργιακών κινητοποιήσεων που γίνονται τώρα στην εργατική τάξη. Αν λέγεται αγροτική, δεν ξέρω, ή αν λέγεται κτηνοτροφική, οτιδήποτε. Ταυτόχρονα, το τετράγωνο του ουρανού πλούτονα, πέβε τα τελευταία, από το 2011 μέχρι το 2013 περίπου, κοντά στην εκτιμήρα κριού ε, κρυού εγώκερου που έπαιζε, έτσι, στο τετράγωνο 2 πλούτονα, που έγινε όλη αυτή η διαπλοκή και η διαφθορά για να αυξηθεί το χρέο της Ελλάδος, και το λέω χρέο γιατί ο Δίος είναι κυβερνήτης του 8ου, μας αύξησε το χρέος, ο Νοό Πλούτος είναι ο δεύτερος κυβερνήτης του 6ου, μας μειώσαν το ΑΕΠ, εμπέσχεσαι με αυτά τα παιχνίδια. Αυτή τη στιγμή όμως μιλάμε, για κάτι μήνες, θα παίζει το τετράγωνο του ουρανού με τον Πλούτονα στην ακμή της ηλιακής επιστροφής του 9ου, εκτιχθείων, συγγνώμη, ε... συγνώμη συγνώμη συγνώμη στην ακμή του ενάτου. 9... δεν έχει φως τέλος πάντων. στην ακμή ναι του συγνώμη του Ενάτου, 9... του του χάρτη του χάρτη του χάρτη του Νάταλ που είναι 17 εγώ καιρού και του 12 του 18 κρίου πάλι στο Νάταλ του γενέθλιου οροσκοπίου. Ε, αυτό δεν μου κάνει εντύπωση ότι όλη αυτή η διαπλοκή, η διαφθορά θα μα οδηγήσει στο ότι θα σα βγάλουμε από τη Σέγγεν ή να τρώτε στο κάθε Νταβό ή θα σα περιορίσουμε γενικότερα. Δωδέκατο έτσι. ένατος γενικότερα όλε οι συμφωνίε και οι συνθήκε, το τι έχετε υπογράψει, το έχει λάβει. Όσον αφορά για τη Σέγγεν, εγώ δεν πιστεύω ότι θα φύγουμε από τη Σέγγεν. Δηλαδή, ο 7ο 20 δεν μου δείχνει κάποιο πρόβλημα στην ηλιακή επιστροφή. Ε, αυτό επίση που θέλω να στην ηλιακή επιστροφή είναι ότι ο Δία της ηλιακής επιστροφής από τις 22 Παρθένου, έχει σχέση τετραγώνου με τη σελήνη του οροσκοπίου του γενέθλιου της Ελλάδος, που δείχνει ότι η χρονιά είναι λίγο ρίσκου, είναι επώδυνη για το θέμα το... του λαού, για το θέμα το πόσο θα είμαστε ευχαριστημένοι ή δεν θα είμαστε ευχαριστημένοι. Βέβαια, η σελήνη, έτσι της Ελλάδος, 21 διδήμων και 51, λες την 22η μοίρα, είναι στην 22η μοίρα απέναντι από την 22η μοίρα τοξότη που είναι ευαίσθητη μοίρα. Έτσι, έτσι. Όπω ξέρει. Άρα λοιπόν αυτό ο λαός λίγο πολύ δεν είναι και ποτέ ευαίσθητο. Ό,τι και να γίνει, πάντα θα φύγει. Αν είναι στην πύλη του θέλει Σωστό, Σωστό. Τώρα, ε, αλλαγέ στο πολιτικό σκηνικό βέβαια θα γίνουν. Δεν ξέρω αν ο Τσίπρας βέβαια έχει για μένα πορεία το οροσκόπιο το κόμμα. Ακόμα έχει πορεία. Έτσι. Μέσα από δυσκολίε έχει όμω πορεία. Αλλαγές βέβαια θα γίνουν γιατί ο δέκατος είκος έχει τον ουρανό μέσα. Mm. Κυβερνήτε του δεκάτου είναι ο Άρης, της ηλιακής επιστροφής μιλάω, που είναι στο Σκορπιό, που δείχνει να έχει και ο ίδιος μία φθορά με την υπόθεση. Θα χρειαστεί να πάρει νέες καταστάσεις. Αν δεν γίνουν λοιπόν οι εκλογές εκείνα τα διαστήματα που είχαμε πει, ε, μέσα από την υπάρξη βουλή θα, θα δοθούν ε, λύσεις για οικουμενικές κυβερνήσει ή οτιδήποτε. Εκτό ε... αν η αλλαγή αυτή, εάν... δηλαδή αν τον συμβούλευα εγώ, θα ήταν αλλαγή τη πορεία πολιτικής του ίδιου, ώστε ο ουρανό να λειτουργήσει έτσι ο ουρανό στο 10.000.000.000. Αυτό εάν είχε. Βέβαια η ηλιακή επιστροφή, συγγνώμη σε διακόπτω, αλλά μην διευκολύνω κιόλα. Η ηλιακή επιστροφή με έναν ήλιο στην ακμή του 14 και 10, ενώ ο είναι 12 και 53. Δείχνει ότι αν δεν διαχειριστεί θέματα του χρέους, όντως κινδυνεύει. Yeah. Δηλαδή πρέπει να παίξει το τελευταίο Na, χαρτί από το μανίκι μία, του που πάσα, είναι το θέμα του χρέους. Να μια ερώτηση που είναι εδώ ένα ο ΕΒΑΝ που το έχει το παιδί. Ε, ο Εύδομος πάνω στο Γενέθλιο Ποσειδώνα και ο 12ο Σουδηδήμος επί του 1 και ο Ερμής σε αντίθεση με οροσκόπο δεν σε ανησυχεί. Η Σύνοδος Ελλήνη Κρόνου δεν σε ανησυχεί. Ναι, με ανησυχεί βέβαια. Ο έβδομος το γενέθλιο Ποσειδώνα, έτσι, που είναι στον ένα το Ποσειδώνα, είναι όλα αυτά που μα λένε, ξέρω εγώ, είτε με τον Ταβό να τρώει τα χαστούκια, ηλίθιοι όπω τον είπανε, βέβαια εκεί καλά το έπαιξε το παιχνίδι, γιατί δεν έσκυψε να πιάσει το γάντι από κάτω που του ρίξε ο. ο πώ τον λένε, ο μπράβο, ο, ο Σακάτη. Αλλά πήγε με πολιτικά... Με, πολι... με πολιτικά φόντα πάνω του που είχε σε σχέση με τα έσοδα και οτιδήποτε να διαχειριστεί, δείχνει ότι γενικότερα δεν θα είναι ειλικρινή απέναντί μα σε συμφωνίες που και οι ίδιοι έχουν υπογράψει. Μα δεν ήταν και πότε ειλικρινής. Αποδεικνύεται ναι, πλέον. Ναι. Και στους πιο αφελείς. Μια άλλη ερώτηση ενδιαφέρουσα είναι πιο κάτω ναι, από την Ελλάδα. Ναι, με την είπα, δεν διαβάσα, αλλά η Έλληνα βουγάτω. Πρώτα απ' όλα βγήκε. Ο κυβερνήτη του Εβδόμου το τη Ελλάδο ο, ο, ο Δία έχει τετράγωνα τον πλήτων, δηλαδή μέσα στα διαπλεκόμενα είναι οι ίδιοι αυτοί. Ναι. Έτσι η... Και όλο αυτό το παιχνίδι του ευρώ ναι, είναι. διαβάζει. στημένο καταφείο... σκηνικό. Οι τριγκαδόρικε. Η Μαρία Φίλη μα λέει: Κάρλι Παπανικολοπήλου είπε ότι κανένα αστολόγο δεν έχει πει ότι θα γίνει εισβολή από το λαό στο κοινοβούλιο, ενώ εγώ είπε. Το, το Λαός να μπει στο κοινοβούλιο. Και ναι. να δούμε ποιο θα βγει αληθινό. Όχι το κόμμα ο λαό. Ο κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και η Έλενα λέει: όχι, το θέλεις αυτό, Μαρία. Ε, θα στράψει και θα βροντίξει. Ενώ η Κατερίνα λέει: μη του λέτε τέτοια, μην του λέτε τέτοια. Ναι. Κοιτάξτε, ναι. κορίτσια, καταρχήν. Από πότε το Εύερεστ θα ασχοληθεί με το φιλοπάπου. Όταν θα έρθει ο Καραμαλής από τον. Πώ το λένε, Ναι, από τον Παϊδάνη. στο. Λοιπόν, στο να αναλάβει τη νέα δημοκρατία, τότε θα ξαναμιλήσω για την κυρία. Η ναι. κυρία μου είναι παντερός αδιάφορη. Άντε για. <laughs> Πάμε παρακάτω. Η κυρία <laughs> ποια είναι, Η Βουλή. Η κυρία Παπα. <coughs> όπου ακού, όπου λε παντεά, Το έχει πει και ο πανούς, αυτό το. Ρηστόπουλο. Ρηστόπουλο, ρε Τώρα εσύ <laughs> σή... <Λισόπουλος laughs> ναι <φίλας, βλέπω>, <laughs> προβλέψει <laughs> ότι θα ξανάρθει ο Καραμάν. Όχι, εγώ δεν είμαι. δεν λέω. Πάνω σε αυτό που είπε τώρα. Λοιπόν, λοιπόν, γεια <coughs> Πάμε λίγο. Ο Καραμάν θα είναι πάντα θα πέσει εκεί με τα παπάκια του και θα κινεί τα νήματα εξαμποστάσεως. Άλλωστε, από τότε είχε πιάσει τα σύρματα τα πληκτρολόγια του PlayStation. <laughs> Κωστή, πώς θα βλέπεις... Ε, ε, τα οικονομικά τη Ελλάδα. Τα οικονομικά τη Ελλάδα κρίνονται με τον ήλιο στον 8ο τη ηλιακή επιστροφή, κυρίω για την ηλιακή επιστροφή. Mm -hmm. ε, Πού Για το αν θα μπορεί να διαχειριστεί το χρέο. Θα έχει τη διάθεση να διαχειριστεί το χρέο, γιατί και ο 8 πέφτει σε αντιστοιχεία με το 10ο του γενεθλίου οροσκοπίου. Απ' την άλλη, βέβαια, ο δεύτερο οίκο, μια και μιλάμε και για οικονομικά, πρέπει να κοιτάξουμε και το δεύτερο. Στο γενέθλιο τέταρτο, αντιστοιχεία, δείχνει ότι πρέπει να βάλουμε μπροστά την ιδία παραγωγή. Και δεν είναι το θέμα οι αγρότε, είναι και οι αγρότε πόσο συνεισφέρουν στο ΑΕΠ. Βέβαια, επειδή ο δεύτερο είναι στο γενέθλιο, τέ, στο γενέθλιο τέταρτο, ετήσιο δεύτερο στο γενέθλιο τέταρτο, δεν ξέρω αν καταλαβαίνει και ο κόσμο τι λέω και σημασία έχει. Ε, φοβάμαι ότι η οικονομία, επειδή ξέρει είναι. Με πολλούς παράγοντες που θα την κρίνεις, για παράδειγμα είναι το ΑΕΠ, είναι το χρέος. Ταυτόχρονα όμως η μείωση που γίνεται σε αντικειμενικές αξίες μειώνει αισθητά, κατά πόσο εκατό την ιδιωτική περιουσία, σαν Σωστό. αποτίμηση. Το χρέος όμως το ιδιωτικό, έτσι, δεν μειώνεται, αυξάνεται. Άρα λοιπόν σε θέμα τραπεζών πάλι θα τέθει θέμα. Ωραία. Άρα μου κάνεις μια πάσα γιατί δεν θα δίνεις μόνο εσύ πάσα στο ώρα yeah. που τα έχετε κάνει τα να πάρω και εγώ μια πάσα Λοιπόν δεν μου λες τώρα Άρα δύο θεματάκια που είναι μίζων, μίζωνος σημασίας και ε, αφορούν καταρχήν τους ακροατές μας γιατί ξέρεις οι ακροατές μας όλοι είναι μεγάλοι επιχειρηματίες μένουν κάλλοι, φουβλίσκια mm. και τέτοια ε, οι καταθέσεις κινδυνεύουν ένα και δεύτερο θα μπορούσε η κυβέρνηση αυτή να κάνει κανιά κολοτούμπα εναντίον των Ευρωπαίων ναι κολοτούμπα θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση όσο για τις καταθέσεις αισθάνομαι ότι δεν κινδυνεύουν ο ήλιος ε, δεν μου κάνει άσχημες αρνητικές όψεις από τον 8 αν βάλουμε τις καταθέσεις στον 8 οίκο και ο κυβερνήτης του 8ου ουρανός, στον 10ο, δεν νομίζω να κινδυνεύουν. Βέβαια μια αίσθητη υποτίμηση, αν υπάρχει το ευρώ να υποτιμηθεί σχέση με το δολάριο, είναι άλλο θέμα. Έλλο καπέλα αυτό. Ωραία. Γιατί ο κίνδυνος είναι πολλαπλός, δεν ναι. μπορεί να τον αποφύγεις. Ε, δηλαδή αν κάνω... έχει μια μείωση πάλι του ευρώ σχέση με το δολάριο, οι πάλι κούρευονται. Επίση, δύο ερωτήσει. Ε... Κύριε Καρποδίνη, και κάνε ρωτήστε για τον Άρη του Σκορπιού εντό του Πέμπτου Ετησίου που κάθεται στη γενέθλια αντίθεση. Το περίεργο αυτό που πρέπει να συζητήσουμε Κύριε είναι ότι ο χρόνο τη ηλιακή επιστροφή mm -hmm. έχει σύνοδο με τον Άρη τη Ελλάδα, τον Έβδομο. Mm -hmm. εντάξει, <κυρίζει> που δείχνει ότι ο Έβδομο, αν είναι οι ανοιχτοί μα εχθροί ή αν θέλει αυτοί που είναι συνέτεροι συνεργάτε, όπω λέγονται. Και είναι και συμβάσεις. συμβάσει. Μπράβο, έτσι, και οι Είναι ότι αυτοπεριορίζονται ίδιε. Και ταυτόχρονα ο χρόνο ηλιακής επιστροφής, αν θέλεις, διέλευσης, mm -hmm. κάνει ένα τρίγωνο με το γεννή θέλει τη της Ελλάδος. Ωραία. Οπότε σχετικά σταθεροποιούμαστε σε πολλά πράγματα. Ωραία. Δηλαδή πια αρχίζουμε να πατάμε στα πόδια Εγώ, μας. Εγώ πάντω για να διευκολύνω λίγο και τα παιδιά που ρωτάνε στο chat, είχα πει ότι ο Σόιμπλε έκανε χοντρή λαλακία από... που την είπε έτσι στεγνά στο... Στον Τσίπρα, γιατί ο Τσίπρα έχει και σελήνη στο σκορπιο. Βασικά ξέρω. ο Τσίπρα, έτσι. Εάν ήμουν εγώ ο Τσίπρα, θα τη δρούσα αλλιώ. Αλλά εγώ δεν είμαι πολύ Τσίπρα. Μετά του κάνω χρυσή κρουσιά στην Καρατσάλα, θα είχε φύγει από γάτα. Στην να... Καρότιδα, ναι. <laughs> <laughs> αλλά ο Τσίπρα ουσιαστικά του ρίξε το γκάντιο Σόιμπλε, <laughs> γιατί πήγε ο Τσίπρα με κάποια. Ετήματα ουσιαστικά. Ε, όχι μόνο ετήματα, αλλά σχετικά με καλέ αποτιμήσει για την οικονομία. <laughs> Από μία, πώς το λένε, από τη Στάντα, yeah, ε, στάντα ε, ρε, Μπράβο, ένα Δεύτερον <coughs> από τα φορολογικά έσοδοτά, αυξημένα από τα Σε σχέση με τα προϋπολογιζόμενα Μπέσο ρωτώσει, έπρεπε λοιπόν να του ρίξει Κάτι, την καυτή πατάτα Για να τον γυρίσει αλλού Και ευτυχώ δεν γύρισε έτσι πρέπει Δηλαδή κράτησε την ψυχρέμια Ρίμα, ρωτάει... Είναι ο μαθητής στο δάσκαλο λέει Πότε τίποτα του βγάλει το χέρι Και θα του δώσει Όχι, τη Όχι δεν μαθητής στο δάσκαλο Θα λέει ο δάσκαλος έτσι Έχω το Θα ερωτήσεις. του λέγει μπράβο καλά τα πας αν το, μία, λέει... <coughs> το παιδί είναι κατασκευασμένο Να κάνει αυτά που κάνει θα Όσοι θα δεν αλλάξει. το καταλάβανε την πάτησαν Θα <coughs> αλλάξει λέει <coughs> Πολιτική η Ευρώπη Και μετά την αλλαγή σε Ισπανία Πορτογαλία και τη στροφή Ρέτζη ή θα συνεχίσει η Γερμανία να περνάει τι δικέ τη πολιτικέ. Αν το έχει δει, το απαντάς. Αν δεν το έχει δει, okay, δεν και την προηγούμενη. Δεν το έχω δει για να πω την αλήθεια. Πάντω, αυτό που έχω να πω είναι ότι αν δεν αλλάξει πολιτική Ευρώπη με ευρωομόλογα και τέτοια, την κρίση δεν μπορεί να την μπάλεψει. <στον> τη η εκπομπή θα ξαναπέξει, παιδιά, μετά το τέλο τη. Στα... Ταυτόχρονα θέλω να πω έτσι, πάλι πάσες για του φίλου μα, αλλά και για σένα. Oh. Ότι ο άριστο ευρώ πρώτη, πρώτη είναι εντένια, Εντάξει από τι 18 ζυγού Κάνει τετράγωνο με τον Ερμή τη ηλιακής επιστροφής της Ελλάδος Που διότι κάποιο τρόπο Εμείς με τις συμπεριφορές μας Κάπως σπάμε Τη διάθεση του Άρη Πως εναργεί Να. Ταυτόχρονα ο Ερμής 21 τοξότη mm -hmm. Του ευρώ Κάνει τετράγωνο με τις 22 παρθένο Που είναι ο δύο ηλιακές επιστροφή της Ελλάδος mm -hmm. Δηλαδή είναι φρένο Στο θέμα νομιμότητας τους ψιλοβάζουμε Ταυτόχρονα, ο ήλιο στον 8 τη ηλιακή επιστροφή, εάν μιλήσουμε για τραπεζικό σύστημα mm. και εφόσον δεν έχουμε δικό μα νόμισμα αλλά έχουμε το ευρώ, αυτό που έχει όπλο ακόμα η κυβέρνηση, όπω και το έχει και στην περσινή ηλιακή επιστροφή, θυμάμαι, mm. σαν πλαμπί, X, πώ τα λένε κτλ., είναι η δομή τη κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα, πώ λειτουργεί. Mm. εάν θέλει δηλαδή να το παλέψει εκεί. Και ο κυβερνήτη του 8 τη ηλιακή επιστροφή, ο ουρανό. Στον κρυό, μέσα στο 12 έτσι. Σε τριγωνική όψη με τον Ερμή. Ωραία. Που είπαμε ο Ερμή κάνει τετράγωνο με τον Άρη του Ευρώ. Εσύ δηλαδή. Και ταυτόχρονα έτσι έχουμε άλλη μία αντίθεση δια δια του Ευρώ, του χάρτη του Ευρώ με τι ηλιακέ επιστροφέ τη Ελλάδο. Αυτό για να διευκολύνουμε λίγο και στον κόσμο να βγάλει κάποια έτσι. Πιο χρήσιμα και πιο έτσι συμπεράσματα. Πιο χρήσιμα για μένα είναι ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έπαιξε για κάποια χρόνια mm. και ακόμα θα συνεχίσει για κάποιο λίγο καιρό να παίζει ένα καλό παιχνίδι απέναντι στο ευρώ. Δεν το διαλύσαμε, εντάξει, ενώ θα μπορούσαμε να το διαλύσουμε. Πάει, ταυτόχρονα το ό, όμως, σας ταυτόχρονα σας. όμως η Ελλάδα είναι ο καλός σερβιτόρος που βρήκε τους μεγάλους παίκτε του μπαρ να πίνουν, να τα σπάνε και σιγά σιγά τους είπε ότι πρέπει να σηκωθούν να φύγουν και να αλλάξουν την πολιτική τους. Αυτό έκανε. Και αρχίζει να αλλάζει όντως η Ευρώπη. Το πώς θα πάει παρακάτω όμως δεν ξέρω. Ωραία ήταν η οι... Δηλαδή παρο... ουσιαστικά είναι το παιδί που σκουπίζει τα σπασμένα και τους λέει «Έντάξει παιδιά, είσαστε καλοί πελάτες, πιάτε, πιάτε, αλλά... πρέπει να σηκωθείτε να φύγετε». Έτσι. Έτσι, κλείνουμε. Ο παγκόσμιος πόλεμος πάντως ο οικονομικός μεταξύ Κίνας, Ρωσίας, Αμερικής και Ευρώπης συνεχίζει να παίζεται και βλέπουμε ότι η Κίνα κατρακυλάει και αυτή. Έτσι. Ποιος υπερισχύει αυτή τη στιγμή? Κοστή Για μένα αυτοίκα. από πίσω είναι η Κίνα. Θα θα ο Βαδίμηνο παίζει ένα μεσολαβητικό ρόλο τη κίνηση με τη δύση. Λένε ενδιάμεσο παίκτη. Ουσιαστικά και είναι... μην πάρει ανάποδο ο κινέζο. Ναι, για μένα ο, ο Βλαδίμη έπαιξε! πώς το λένε, πάρα πολύ ωραίο ρόλο, γιατί αυτό είναι με άλλτο να τρίγωνο και τον πλούτονα στο 10. Είναι γεννημένος mm. για δύσκολες κατάστασεις. Δεν είναι κούλης, μόλις λέει α, θα βγουν τα μάτια. Λοιπόν, είναι ηγέτης. Το κούλης γένει από το ποντικούλης. Ε, το κούλης γένει από το... Σερβιτούλης. Α, Ζημενούλης. Σε, Ζημενούλης. Ναι, ναι. Σερβιτούλης. Έτσι. Λοιπόν. Μπάσχε ορτώσει αυτό που θέλω να πω, όμως είναι ότι τα οικονομικά είναι ανάλογα ποια πλευρά τα κοιτάει κανείς. Τόσα χρόνια μας λένε για επ Ε ενώ υπάρχουν και άλλοι παράγοντε που αυτού δεν μα έχουν βγει και παίζεται τώρα το παιχνίδι με τη μείωση των αντικειμενικών αξιών, έτσι ότι μειώνονται οι αξίε του ιδιωτικού πλούτου τη Ελλάδο σε σχέση με το χρέο του ιδιωτικού πλούτου που είναι αυξημένο. Ενώ έχουμε από απ το μικρότερο ιδιωτικό χρέο στι χώρε Ευρώπη. Wow. Δηλαδή Έλληνε να είμαστε λιγότερο χρεωμένοι. Α πούμε σε γροστά 67.0 θυμάμαι 10,0 πήγαν τέτοια είναι τίποτα. Σε... Σε... σε ρούβλια <ΣΣ> ναι. Έτσι. Ο Σε ρούβλια Ο Γιάννης εδώ μου είπε 350 <ΣΣ> <ΣΣ> ναι. Λοιπόν το θέμα, το θέμα... <ΣΣ> Θα συνεχίσει μιλί, ο κύριος νιλί, νιλί, το, δρόμο, <ΣΣ> το θέμα τρομοκρατία Σε αυτά θα το πιάσετε <ΣΣ> <ΣΣ> Θα τα πιάσουμε στο τέλος, στο τέλος. Θα τα στα τα πιάσουμε. Να βάλω ένα τραγούδι Πάμε ένα τραγουδάκι You are hot tonight You are Gary Moore, BB King, the thrill is gone. <laughs> Καρχάι Ζώτικερ, Σάββατο βράδυ και κάθε Σάββατο βράδυ, στι 8 το φουλ του Άστρου είναι εδώ από τον Αλμπέντο14.com. Μην ξεχάσω να πω ότι όσοι φίλοι θέλουν να επικοινωνούν προσωπικά με τον κύριο Καρχάι Ζώτικερ μπορούν να στέλνουν το email του στο infopackyalμπέντο14.com και στο τηλέφωνο 6988012839. Τα οποία βέβαια για όσου δεν προλάβουν να τα σημειώσουν, είναι στη σελίδα του Αλμπέντο. Και το άλλο, αύριο, ε, 8 η ώρα οι άγνωστοι θα είναι εδώ με ένα εξαίρετο καλεσμένο, γνωστό σε όλους, τον ερευνητή, φυσικό και αρθρογράφο και διευθυντή του περιοδικού ΙΧΟΡ, τον κύριο Γιώργο Τσαγκρινό. Και έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα και παρότι είμαστε παιδικοί φίλοι, είναι πρώτη φορά που έρχεται στα στούντιο του Αλμπέντο και η κουβέντα θα είναι εξαιρετική. Καρλ. Λοιπόν... Επιστρέψαμε ε, ε, ε, Εμείς ε, την, ε, Στο επόμενο μουσικό διάλειμμα Θα δώσουμε και Μια είδηση έτσι στον αέρα ε, Αστρόλογο κάπως ας θα την έλεγα Σ, Δίπλα μου έχω το, το Γιάννη Τεριζόπουλο Είναι το αστρολογικό μου Έτερο Εμεί στο Astrology ε, Γιάννη σήμερα θα πούμε Για χάρτη 1830. Καλησπέρα και από μένα στους εκλεκτούς και τις εκλεκτές που μας ακούνε. Ο χάρτης του 30, άκουσα και τα παιδιά πριν που μιλήσανε, ε, νομίζω ότι ο Δημήτρης έθεσε την ουσία ότι σε σχέση με τους άλλου χάρτες που προτείνονται, ε, προφανώς είναι λίγες οι χώρε να το πάρω ανάποδα, είναι λίγες οι χώρε που έχουν ένα μόνο οροσκόπιο, έτσι. Δηλαδή συνήθως υπάρχουν διχογνωμίες μεταξύ αστρολόγων ποιο είναι το πιο λειτουργικό κλπ. Εγώ πιστεύω ότι ο Χάρτης 30 είναι λειτουργικός Σε ένα μεγάλο ποσοστό Δεν τα καλύπτει όλα, αυτό το ξέρω Ωστόσο οι αντιπροτάσεις που γίνονται Είναι μία νομίζω ο Χάρτης Μεταπολίτευσης Αυτός έχει μια λογική Ο Χάρτης προτείνεται το 22 Με βάση την διακήρυξη ανεξαρτησίας Έχει ένα πρόβλημα σε σχέση με την ημερομηνία Μπαίνω τώρα λίγο στο τυπικό κομμάτι η διακήρυξη αυτή έγινε μεν πρώτη-πρώτου, που σημαίνει αυτό είναι 12 μήνες λόγω, ναι, σημαίνει 13, 13 Ιανουαρίου, με μια μικρή διαφορά όμως, ότι όλες οι διατάξεις εκείνης της εθνοσυνέλευση ψηφίστηκαν με τη λήξη της. Δηλαδή, επικυρώθηκαν με τη λήξη της, που σημαίνει ότι η λήξη έγινε 15-16 Ιανουαρίου, άρα πάμε πάλι στον Ιδροχώο. Έτσι, ακόμα και έτσι να είναι δηλαδή Έχεις αρχίσει και γίνεις ο πλεύρης της αστρολογίας <συσχ> Δε, Γιατί με συγκλίνεις τώρα Πρόσωπα που δεν έχουν τέλο πάντων Καμία σχέση με το αντικείμενο <συσχ> <συσχ> Λοιπόν ε, Από εκεί και πέρα Την ουσία την είπε ο Δημήτρη λέγοντα ότι εάν υπάρχει άλλη πρόταση Να δούμε προβλέψεις Γιατί στην ουσία αυτό είναι το κριτήριο Μπορούμε να συζητάμε αιώνες Για το ποιο οροσκόπιο είναι το καταλληλότερο Και εδώ ευκαιρία της δοθήσης να πω ότι ουσιαστικά και οι Αμερικοί που το έχουν σίγουρο για τους Αμερικάνους, επειδή mm. κάτι είπε ο Δημήτρης πριν, ε, έχουν και άλλο οροσκόπιο. Να το ξέρουμε αυτό. Όχι, oh, το yeah, yeah. Το οποίο λειτουργεί σε κάποιες περιπτώσεις και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο. Ε, είναι το, το οροσκόπιο της αναγνώρισης ανεξαρτησία των ΗΠΑ από τη Μεγάλη Βρετανία. Το αντίστοιχο δικό μας, ανάλεμε. Yeah. Το οποίο βήβαια είναι το 1783, έτσι, και είναι λίγο διαφορετικό αυτό το οροσκόπιο έχει μεγάλη ανταπόκριση για παράδειγμα στον στο πόλεμο του Βιετινάμ δηλαδή το, τον φωτογραφίζει ε, πάρα πολύ καλά ε, σε αντίθεση με, τον, με το οροσκόπιο της η Ιουλίου που ε, ε, χασοπράγματα σαν να λέμε έχει λοιπόν αυτά για το χάρτη της Ελλάδας, εμεί το δουλεύουμε το χάρτη και όπως ξέρεις και πολύ καλά Καρλ, ε, εδώ και 5-6 χρονάκια κάνουμε κάθε χρόνο Αιτήσεις προβλέψεις mm. Και δεν θα έλεγα ότι τα αποτέλεσματα είναι αποθαρρυντικά Όχι, Κα... όχι, περίμενε, κάθε περίμενε άλλο. Γιατί βγήκε μια λούλα Από το αδερφούλα <laughs> Και έλεγε ότι έχει κρατήσει όλες τις προβλέψεις μου πέρσι, Αυτό που κάναμε το φετινό το βιντεάκι ναι. Και ότι δεν έχω πέσει πουθενά μέσα Στο περσινό Ναι, mm. στο 2015 δεν έπεσα πουθενά μέσα αυτό... Μετά καθόμουν και το ξανά πρέπει άλλο πρέπει να ζω σε παράλληλο σύμπα, δεν ξέρω, κάτι γίνεται περίεργο. Θέλω πάντων. Ναι, ίσως να είναι και θέμα αντίληψη. με έτσι, το μπράβο. Ναι. Δεν μου λες τώρα κάτι άλλο. Ε. Σαν σκαρύφιμα, σαν μια πρώτη εικόνα. Πώς τη βλέπεις, έτσι, την κατάσταση. Την κατάσταση. Εγώ το, ε... το έχω πει μία και δύο, θα το πω και τρίτη φορά, τέταρτη ίσω, θα μας πουλήσουν. Έτσι. Αυτό τα λέει όλα, είναι η επικεφαλίδα πάνω ε, Που σημαίνει ότι... Περίμενε, ότι... θα μας πουλήσει ο Τσίπρας ή θα πουλήσει Όχι παιδί τσίπρα. μου, λέω για τους άλλους, του απ' έξω Α. Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά τα οποία συζητούνται Και ότι θα γίνουν δήθεν και λοιπά ήδη, ήδη έχει αρχίσει και φαίνεται το πράγμα Ότι δηλαδή ναι, κάντε τα σεις Και μετά θα δούμε και διάφορα τέτοια Σε τι τέσια. μου θυμίζει ναι. η κατάσταση αυτή Μου θυμίζει σαν κάποια μία αγκ να έχει πάει να βγάλει γυμνέ φωτογραφίε και να τι έχει ο, ο, ο Έτσι και να τι λέει: Έλα, κάνε μου ένα κλαρίνο για να μην τι δώσει στον άντρα σου. Και εμεί πηγαίνουμε για το κλαρίνο το καθιέρ. Το Εντάξει, ομολογώ ότι η παρομοίωσή σου είναι με αφήνει ε, ε, άναυδο. Έτσι, speechless. Ναι. Ε. Ναι, ναι. Ε, ουσιαστικά όμω αυτή είναι η ουσία ότι θα μα πουλήσουν. Και αυτό είναι και το, θα είναι και η αφορμή ή και η αιτία για κάποιε πολιτικέ εξελίξει που. Εδώ συζητήσετε για εκλογέ. Εγώ έχω πει την άποψή μου ήδη ότι αν δεν θα γίνουν εκλογέ, θα γίνουν το Σεπτέμβριο. Mm -hmm. Και προφανώ θα γίνουν με κάποια νέα δεδομένα. Ε, τα... Το ποιο θα τις πάρει τώρα εδώ είναι ένα μεγάλο ζητήμα Εγώ προτιμώ να το δω εκείνη την ώρα Έτσι, ε, Η ουσία Το μόνο που μπορώ να πω Είναι ότι από τους υπάρχοντες πολιτικούς σχηματισμούς Τα κόμματα δηλαδή mm. ε, Ο κερδισμένος της υπόδεσης είναι το ΚΚΕ Εάν γίνουν εκλογέ. Θα ανέβει πολύ Έτσι. Τώρα θα με τρομάζεις δηλαδή. Όχι. Ε, Και μάλιστα το Α, λέω αυτό Αυσίσω και έχω στάλινικό σύγκριο στη... Το λέω αυτό τρομάζε. γιατί στις Αμέσως uh, προηγούμενες εκλογές του Σεπτεμβρίου. Ε, Είχα πει ακριβώ ότι το κουκουέι θα μείνει στάσιμο. Δηλαδή θα, θα καθυλωθεί στα ποσοστά του. Γιατί τέλο πάντων οι Ουρανοί δεν θέλουν να του δώσουν παραπάνω ποσοστά. Εάν όμω γίνουν εκλογέ φέτο το 2016 ή και το 17 τα ποσοστά του θα ανέβουν εντυπωσιακά. Ωραία. Για του υπόλοιπου. να το δούμε έτσι, Είναι ε. λίγο μεταξύ του και Αυταρασία. Έτσι και αλλιώ κάποια, κάποια κόμματα που υπάρχουν σήμερα μπορεί να μην υπάρχουν τότε. Οπότε α τα αφήσουμε λίγο. Ε, μιλάς για τίποτα, ποτάμια Το ποτάμι είναι το έχουμε πει αυτό ε, Η δεν νέα δημοκρατία Και εδώ τώρα να κάνω και ένα σχολιάκι Για, το, για την περίπτωση με η Μαράκη η Είναι γεγονός ότι νομίζω ότι όσοι ασχολήθηκαν Με το θέμα, αστρολόγοι Είχαν προβλέψει νίκη με η Μαράκη, έτσι. Ναι, ναι, ναι Λοιπόν, ναι, Εμένα ναι. με πήρε μια καλή φίλη την παραμονή των, των δεύτερων εκλογών Της Κυριακής και μου λέει τι γίνεται, λέει Μεϊμαράκη και τέτοια. Τη λέω, Άκουσε να δει. Δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα για να σου, να σου δώσω μια έγκυρη άποψη, αλλά παίζει και το εξή σενάριο. Εάν η Νέα Δημοκρατία θα έχει κρίση, πρόκειται να έχει κρίση, τότε θα βγει ο Μητσοτάκη. Γιατί το λέω αυτό. Έχει μεγάλη μαγνή. Γιατί, γιατί ο Μεϊμαράκη, είναι γνωστό ότι έχει συζητηθεί ο το Χάρτη του λίγο. Είναι ένα τύπο δύο εν ολίγη. Δηλαδή έχει, είναι το ξώτη, έχει ηλιοδία αντίθεση. Δεν είναι για τα δύσκολα. Έτσι. Δηλαδή, πάει την κατάσταση να πίνουμε για ένα τσίπουρο, καμιά μπύρα, κάπω έτσι είναι η λοιπόν, ναι. Ο Κυριάκος, ο γόνο τη γνωστή οικογένεια, είναι ψαράκι. Ψαράκι, τώρα, ξέρετε τα ψάρια στην πολιτική είναι λίγο περίεργη υπόθεση. Mm. Αλλά α τα αφήσουμε αυτό για την ώρα. Ε, και στην ηλιακή του επιστροφή, την, τρε... την επόμενη, αυτή λέει, που θα αρχίσει να τρέχει από το Μάρτιο, έχει ήλιο χρόνο. Στου πολιτικού, ο ήλιο χρόνο. Όπως συνέβη και με τον Τζίπρα που είχε έναν αστρικό χρόνο να τον χαϊδεύει στη... και τον έχει ακόμα δηλαδή στη χρονιά που τρέχει, αλλά έχει και το Δία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μόνο χρόνο όμω, γιατί ο Διά είναι λίγο μακριά από εναντί του, δεν κάνει αντίθεση με τον ήλιο του. Και αυτό πρακτικά στους πολιτικού σημαίνει διαγραφές, ξεκαθαρίσματα, δηλαδή η Ν.Δ. θα περάσει μια κρίση από το Μάρτιου του 2016 ξεκινώντας μέχρι και το Μάρτι του 2017. Οπότε και εκεί τα πράγματα δεν είναι ακριβώς ε, καλά. Έτσι, θα έχουμε εξελίξει. Καλά αυτή η κορυγέννη έχει και την αποστάψει αστέ μας. <laughs> Λοιπόν, αυτά για, του, για την πολιτική. Ε, συμφωνώ με τον Κώστα που είπε πριν ότι ο Τσίπρας έχει, έχει μέλλον. Τα έχουμε πει για αυτά. Μάλιστα στις επόμενες κανονικές εκλογές που θα γίνουν, να το πω έτσι, δηλαδή μετά από τέσσερα χρόνια, 15-19 σαν λέμε, Εκεί πάλι το άστρο του θα λάμψει Ό,τι και να έχει μεσολαβήσει Ό,τι και να έχει γίνει στο μεσοδιάστημα Ωραία Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα Εδώ Λέει για ευρώ Ευρώ Ναι Μένουμε, βγαίνουμε υποτιμάτε ε, Θα έχουμε παράλληλο νόμισμα Εντάξει, τα περισσότερα τα είπε ο Κώστας Και σε αυτά Συμφωνώ με μια είναι γιατί και εγώ δεν θέλω να ασχολούμαι πάρα πολύ με τα οικονομικά Δεν είναι το, το αντικείμενό μου Να μην λέω και το δηλαδή mm -hmm. ε, Ο Κώστας τα έθεσε πριν ε, πολύ πιο επιστημονικά Σε σχέση με το οικονομικό σκέλος τη υπόθεση. Ε, θεωρώ ότι η ιστορία αυτή του ευρώ έπρεπε, <laughs> έπρεπε να έχει λήξει Να το πω έτσι Έπρεπε να έχει λήξει και το κρατάνε με το ζόρι That's... Έτσι? That's... Αυτό λοιπόν ε, όπως συμβαίνει σε ανάλογε περιπτώσεις Όταν ζορίζεις δηλαδή μια κατάσταση Μπορεί να αποτρέπει μια εξέλιξη στο σήμερα, αλλά ουσιαστικά στο αύριο, πιο, τι εννοώ αύριο, όταν θα χαλαρώσουν λίγο τα πράγματα, δηλαδή πάνω που θα αρχίσουν να λένε ότι α, εντάξει δεν έχουμε πρόβλημα τώρα, τότε θα την πατήσουν. Οι Ευρωπαίοι εννοώ. Να. Έτσι. Και έτσι και αλλιώ βαδίζουμε συνολικά, δεν μιλάω τώρα μόνο για το 2016, η 2016-2017 κάτι υπόθηκε και για μια χρηματιστηριακή κρίση νομίζω, σε αυτό θα συμφωνήσω mm -hmm. και το... Έτσι, ναι. Ε, πέραν του, όμως, βλέποντάς το λίγο πιο μακριά το πράγμα, δηλαδή σε, με έναν ορίζοντα μέχρι το 19-20, αυτό το πιστεύω των Ευρωπαίων στην οικονομία της αγοράς, που έχει περάσει και στον κόσμο λίγο πολύ, το, τους Ευρωπαίους πολίτες δηλαδή, σε ένα κομμάτι τους, αυτό θα καταρρεύσει. Mm. Και θα βρεθούν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση οι φίλοι μα Ευρωπαίοι. Ε, εμείς, ε, εν πάση περιπτώσει, ξέρουμε από αυτά. Έχουμε περάσει... Και δύο και τρεις και δεκατρεις φορές ανάρειες καταστάσεις ε, Εκείνοι όμως έχουν χάσει ουσιαστικά την πίστη τους Σαν να λέμε Σε κάποια πράγματα Και στηρίζονται μόνο στη, στην αγορά Δηλαδή τι θα γίνει με, το, με τα λεφτά και το, ένα και τ' άλλο. Λοιπόν, αυτό θα το χάσουν ε, Οπότε αναμένουν εξελίξει πολύ σοβαρές Αλλά όχι τώρα Μερικά χρόνια αργότερα Ωραία επειδή πολλοίς κόσμος ανησυχεί για το μεταναστευτικό Και ανησυχεί ναι. και λίγο και για το ασφαλιστικό ναι. Εσύ που είσαι πιο έτσι Ναι, ειδικά για το ασφαλιστικό Λοιπόν, τώρα θα πω στα πρώτη σπάση του, του Κώστα Αλλά όχι αυτή ακριβώς που μου έκανε Γιατί αυτή που μου έκανε έχει σχέση με το πούλημα Οπότε δεν το σχολιάζω περισσότερο Με τον Ποσειδώνα ενώ mm -hmm. Και τον Ήλιο Κρόνο ε, Στο... Εντάξει, προφανώ θα μιλήσω για το χείρονα. Δεν, δεν παίζει αυτό, γιατί κατά τη γνώμη μου, ξέρετε ότι είναι... <coughs> ε, Το έχω ξαναπεί για αρκετέ φορέ ότι είναι ο πλανήτη που. ο κένταβρο τέλο πάντων που ειδικεύεται σε τέτοιου θέματα. Προφανώ και έχουμε θέμα, έχουμε πρόβλημα. Ε, γιατί στο ετήσιο χάρτη, στην ηλιακή επιστροφή δηλαδή, ε, υπάρχει ένα σχήμα Άρη-Δία χείρονα, το οποίο είναι αρκετά φασαριόζικο, να το πω έτσι. Το οποίο φυσικά έχει μέσα και θετικά στοιχεία. Τα οποία είναι. Τα θετικά στοιχεία είναι ότι θα, θα γίνουν κάποιε ρυθμίσει, θα παρθούν κάποια μέτρα, ε, αλλά με τη συμμετοχή του δία πολύ φοβάμαι ότι όλα αυτά θα είναι προσφέλο κάποιων συγκεκριμένων κύκλων, όπω γίνεται συνήθω. Δηλαδή, ε, αυτοί που εκμεταλλεύονται καταστάσει και βγάζουν λεφτά, να το πούμε πολύ απλά, με διάφορου τρόπου, όσου νομ... βρίσκουν. Ναι, ναι. Έτσι, θα εκμεταλλευτούν και αυτή την κατάσταση για να βγάλουν χρήματα. Από εκεί και πέρα για το κοινωνικό μέτωπο, γιατί σίγουρα αυτό το πράγμα θα δημιουργήσει και μια αναστάτωση εσωτερική, ε, πιστεύω ότι θα υπάρξουν κάποιε ε, ακρότητε. Είναι λίγο δύσκολο να το γλιτώσουμε αυτό. Αλλά σε γενικέ γραμμέ, ε, παίρνοντα υπόψη και ότι η συμπεριφορά του κόσμου ε, από τα νησιά ξεκινώντα μέχρι εδώ είναι ήπια και μάλιστα ε, σε πολλέ περιπτώσει έχουν δείξει και αλληλεγγύη, ε, πολύ ουσιαστική απέναντι στου μετανάστε, πρόσφυγε. Σε, ό, σε όλο τον κόσμο που έρχεται από τα, τα παράλλα της Τουρκίας ε, ουσιαστικά νομίζω ότι αυτό θα μετρήσει όπως έχει μετρήσει εξάλλου και σε κάθε περίπτωση που έγινε κάτι ανάλογο παρότι δεν υπάρχει μόνο η, μόνο η έλευση των, του κύματος από την Αλβανία που μπορεί να συγκριθεί με αυτό το πράγμα ε, εδώ ο τόπος, να μην πω οι Έλληνε, ο τόπο έχει κάτι που αυτό το κάτι βοηθάει στην ενσωμάτωση. Δηλαδή, είναι ο τρόπος τα ταβερνάκια, το άντε γιάσου, ο ήλιος, το κλίμα, δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά επειδή έχουν περάσει από εδώ, εδώ και αιώνε, έχει περάσει πάρα πολλοί κόσμοι. Δεν έχει αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του, Έλληνα, του νεοέλληνα. Ε, από μια άποψη, αν συγκρίνει κανεί την οτροπία των αρχαίων, Δηλαδή, το πώς συμπεριφέρονταν και τα, τα ελαττώματά τους βασικά που, που από αυτά κρίνει κανεί, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Έτσι, από το 500, α πούμε, του μέχρι σήμερα. Είμαστε οι ίδιοι. Ε, και τότε ξεκατεινιάζονταν. Μην κοιτάτε που είχαν και παραγωγή έργου φιλοσοφικού και επιστημονικού κλπ. Και αλλά τέλος πάντων ε, γινόταν ε, το ένα-δύο ε, μεταξύ του. Ε, αυτά τα ελαττώματα τη φυλή είναι. Και ο συνθετικός κρίκος έτσι. Πιστεύω λοιπόν ότι Δεν θα έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα Όσο τουλάχιστον φαίνεται Ή κάποιοι φοβούνται ότι θα έχουμε Αλλά ότι θα πρέπει Να, ληφθούν, να ληφθεί μια μερίμνα Αυτό είναι βέβαιο έτσι. Οικονομικά είπαμε χρηματιστηριακά Είπαμε με ασφαλιστικό Ασφαλιστικό Λοιπόν τώρα τον, τον Ιανουάριο Και στην πρώτη πρώτη εκπομπή που είχαμε κάνει Νομίζω ότι Θυμάμαι ότι είχα πει ότι ο, Ιανουάρι, ο Ιανουάριο είναι λίγο δύσκολο. Γιατί, γιατί το είχα πει αυτό, Γιατί ο αστρικό πλούτονα, λοιπόν. Έτσι, έτσι, έτσι. έτσι. έτσι, έτσι. Ε, ο οποίο είναι στι 20, 21, 22 το ξώτη, αυτό φλερτάρει με τη Σελήνη τη Ελλάδα, η οποία είναι στο δεύτερο. Με τα δικά μου στοιχεία, έτσι, δεν είναι στον πρώτο. Mm -hmm. Οίκο. Εκεί έχουμε κάποια διαφορά με τα παιδιά. Ε, λοιπόν, και αυτό φυσικά θα έθετε έτσι και αλλιώ ένα οικονομικό θέμα, το οποίο μακάρι να είναι μόνο το ασφαλιστικό. Να το πω yeah. έτσι. Ε, γιατί όταν έχεις να κάνεις με πλούτονα και ειδικά σε κρατικό επίπεδο, δηλαδή όταν η προσωπική παρέμβαση δεν υφίσταται, δεν, δεν μπορούμε να συζητήσουμε για διαχείριση ας πούμε, της ενέργειας του πλούτονα, ε, έχεις να κάνεις με διαπλοκή, έχεις να κάνεις ε, πάλι με, με συστήματα, με, ε, με, με φορείς που κοιτάνε να βγάλουν από τη ξύγκη και δεν εννοώ το αντικυβέρνηση, εννοώ κάποιους άλλου κύκλους οι οποίοι Προωθούν ένα τέτοιο σχέδιο Έχοντας κατά νου Να τα οικονομήσουν πολύ απλά Ωραία λοιπόν Α, Έχεις κάτι άλλο έτσι να προσθέσεις Επί του θέματος. Εγώ πολλά, πολλά έχω περίμενα να με ρωτήσει. Αυτό τώρα που γίνεται Και έχουν ξεσηκωθεί πάντες Από αγρότες μέχρι Δεν ξέρω ότι πώς, πώς το εκρίνεις εσύ Αυτά είναι πράγματα Τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα τακτικά έτσι. Δεν θεωρώ ότι είναι... Πολιτικές, πολιτικές δεν θεωρώ ότι είναι, ότι είναι Κάτι το ιδιαίτερο Δηλαδή ε, γεννά, Και δηλαδή. άλλες φορές Έχουν βγει στους δρόμους Και αγρότες και εργάτες και οτιδήποτε, Δεν λοιπόν, ήταν τόσο πιεστικά όπως είναι τώρα τα πράγματα όμως. Η πίεση σε Σχέση με την κυβέρνηση έχει να κάνει με το ότι Ακριβώς ε, ιδεολογικά Σαν λέμε Όση η ιδεολογία έχει απομείνει Είναι κοντά στους αγρότες Αυτό είναι το πρόβλημα Ενώ με, με, με μια διαφορετική κυβέρνηση, την προηγούμενη ας πούμε εντάξει βγάζω λίγο το, το Πασόκ ή ό,τι έχει απομείνει από αυτό απ' έξω αλλά η πολιτική ας πούμε της Νέας ήταν πολύ ξεκάθαρη δηλαδή τι θέλετε δεν, δεν έχουμε, έτσι, <laughs> α, δεν σα δίνουμε τέλος έτσι, ε, τούτοι εδώ ξέρουν ότι οι αγρότες έχουν δίκιο και μόνο οι αγρότες και, και όσοι διαμαρτύρονται από την άλλη μεριά έχουμε το μαχαίρι στο λαιμό ας πούμε τον... Των φίλων και συμμάχων Έτσι, έτσι. Οπότε Τα πράγματα είναι λίγο έτσι περίεργα έτσι ναι, ναι, ναι. Ωραία. Και αυτό που θα έρθει στο τζίπερα Λοιπόν όπως είπε και ο Κώστας πριν Είναι ότι φίλτατε Αλέξη Θα μας πουλήσουν γι' αυτό κάνουν oh. σε oh. την πορεία σου oh. ναι, ναι. Nah Μην υπολογίζεις τα Μην υπολογίζεις όλα αυτά Τα οποία υποτίθεται ότι σου τάζουν έτσι, Γιατί αυτοί είναι πουλημένα τομάρια Και θα εξα, εξακολουθήσουν να είναι λοιπόν. Ε, κύριε Καρποδίνη παρακαλώ. να μας ε, τοποθετήσετε Επί της ε, Κονσόλας ένα τραγούδιο ε, Για να πω και εγώ τα δικά μου Για να πάμε μετά στα μεταναστευτικά αυτά Ασφαλιστικά γιατί Και έχεις βλέπω, παρακάψει ή παραβλέψει Σκοπίμος ή όχι δεν ξέρω Γιατί το τσάτ το παρακολουθεί Και βέβαια ρωτάνε όλοι Περί Χρυσής Αυγής Ποσοστά και δεν συμμαζεύεται ε, θα τα πούμε όλα. Εμεί δεν κρυφόμαστε. Είμαστε εδώ. Τα παιδιά είναι σούπερ από γνώσει. ξέρω τίποτα εγώ. Φύγει, αν με το 14 τελεία, ακόμα του φούρ του κάθε Σάββατο στι 8 η ώρα εδώ κανυζότηκε και η εντιμότα τη φίλη του πάντοτε κάνουν προβλέψει για όλου εμά. Μουσική, σε αστρολογική εκπομπή, αφού είσαι τη κουλτούρα, πολύ εγώ. Κουλτούρα oh. να φύγουμε, πολύ εγώ. Για εξηγήσετε μου το κομμάτι, Αυτό είναι ο εθνικό σύμνο τη Ρωσία. Τη Ρωσία, βέβαια, oh, oh, oh, έχουμε πέσει. Για πάμε, λοιπόν, Για εξήγησέ, πάμε καταρχήν. Λίγο ε, καταρχήν, εγώ θέλω να πω ότι. Ε, το χάρτη της ε, του 1830 δεν τον πολύ δουλεύω ακριβώς γιατί υπάρχει μια διχογνωμία. Μάς περίπτωση και εγώ και ο Γιάννης Ριζόπουλος αλλά και ο ε, Θανάσης ο και είχαμε καταλήξει σε μια υπόθεση κάνοντας ο καθένας σεξιμών μια ε, ε, μελέτη. Για, τον... για την Ελλάδα ε, και είχαμε καταλήξει κάπου στις 24 με 26 μήνε του Ταύρου εν πάση περιπτώσει εγώ ε, δουλεύοντας και με λίγο τα δεδομένα ε, ας πούμε για παράδειγμα έχω βγάλει οροσκόπος 24 και 52 του Ταύρου <coughs> <coughs> Και αυτό μπορώ και το ότι ο προοδευμένος οροσκόπος ήταν πάνω στον ουρανό την 31η Ιανουαρίου 1996 που δείχνει ξαφνικά γεγονότα δεχόμε, δεχόμεθα επίθεση με υπετιότητα τρίτων. Το μεσουράνημα ήταν απάνω στα μεσοδιαστήματα ουρανού χαντές και ουρανού άδμητος και δείχνει κίνδυνος δολοφονίας βίαιες ενώ ο προοδευμένος Άρης ήταν πάνω στον Κρόνο Χαντές από προ... τρανζιτάρι που δείχνει θάνατο από όπλο <coughs> Αντίστοιχη κατάσταση α, προκύπτει και στο χάρτη της 28ης Οκτωβρίου 1940 όπου ο προδευμένος ουράνος βρίσκεται πάνω στον οροσκόπο τον οποίο έχω υπολογίσει αλλά και στο Ζεύς Βουλκάνους και με ουράνημα Άρης που δείχνει με τη χρήση βίας δεχόμεθα επίθεση, ενώ παράλληλα ο, Prode... ο Transit Zeus πάνω στον ουρανό κρόνο κερμή ουρανό που δείχνει είδηση πολέμου, η συμμετοχή σε ένα πόλεμο και ένας πόλεμος ξεσπά. Άρα με βάση αυτά τα δύο γεγονότα θεωρούμε και μπορεί όποιο θέλει να κάνει και μια επαλήθευση και διά τη ε, ε, κλασική αστρολογίας ότι ο οροσκόπος κυμαίνεται κάπου στις 24 με 26 μήρες... <coughs> συγνώμη του α... τάβρου. Πάμε να δούμε τώρα λίγο τα της Ελλάδος. Ο προοδευμένος Δίας, μάλλον συγγνώμη, ο ετήσιος Δίας με βάση το χάρτη του annual που είναι 22-12-2015, Ανεξάρτητα με την ώρα γέννησης, δηλαδή είτε βάζαμε 12 που βάζουν οι περισσότεροι είτε βάζαμε με κάτι διαφορετικό, πέφτει πάνω στον άξονα ηλίου Απόλλων και μηδενική κρύου Απόλλων, αλλά είναι και πάνω στον άξονα ουρανού του, που δείχνει ξαφνικές ηλικές απώλειες, αλλά δείχνει ότι μέσα από συζητήσεις, συμβάσεις και συμφωνίες θα επιτευχθεί δόξα τιμή και επιτυχία και παράλληλα α, στην χώρα θα βρεθούν χρήματα από άλλες πηγές χρηματοδότησης. Ο κρόνος ο του ετισίου που δείχνει το πώς α, θα κυβερνήσουμε σαν χώρα, θα πώς θα κυβερνηθεί η χώρα <coughs> Πέφτει πάνω στα μεσοδιαστήματα από σιδόνα χαντές Ζεύς, α, βουλκάνους που δείχνει το τέλος στην παρούσα μορφή της διακυβέρνησης και δείχνει μία προσπάθεια η οποία ίσως να μοιάζει και λίγο απέλπιδα στέφεται με μεγάλη αποτυχία. Ο Απόλλων που είναι ένας α, πλανήτης της ουράνιαν και ο οποίος δείχνει τα ζητήματα με πελάτες, ανθρώπους, λαούς που βρίσκονται μακριά μας, πέφτει πάνω στον άξονα μηδενικοί κρυούς βουλκάνους, κρόνο από ε, και κρόνο βουλκάνους, αλλά και στον οροσκόπο ε, Κιούπιντο, δείχνει ότι η Ελλάδα, η χώρα θα γίνει μέλος ενός νέου κλαμπ δείχνει επιτυχία στο χοντρεμπορίο αλλά και στις πρώτες ύλες <coughs> και δείχνει ότι η Ελλάδα θα καταφέρει να δείξει τον τρόπο Εγώ δώσει μια ημερομηνία η οποία είναι η 21η Μαΐου, ας την κρατήσουμε λιγάκι Ο Βουλκάνος ο Ετήσιος είναι πάνω στον άξονα πλούτων από εξορισμού και όσοι έχουν ασχοληθεί και με την κοσμοβιολογία ε, δείχνει, είναι ένας άξονας φήμης και επιτυχίας μηδενική κρυού κρόνο αλλά και οροσκόμπα από όλων που δείχνει μεγάλες και τυχερές αλλαγές Εργασία που παίρνει μπροστά και αποκτώντας α, ισχύ αλλά και γρήγορη μεταφορά εμπορευμάτων. Άρα δείχνει ότι γενικότερα μπαίνουμε σε μια κατάσταση η οποία σιγά σιγά η Ελλάδα... Α, <σχελίδι> α, συγγνώμη καταρχήν για το βήμα, αλλά τα μπορούμε εδώ και ένα μήνα... Uh, και πάμε τώρα στον οροσκόπο Ο οροσκόπος δείχνει την παθογένειά μας Λοιπόν η... Ο οροσκόπος μιλάει για επιτυχία μέσα από μια συνεργασία uh, Επαφές με κορυφαία άτομα Επαφές με επιτυχημένα πρόσωπα Και καταφέρνοντας Κατά ένα μεγάλο ποσοστό να αλλάξουμε τη γνώμη των άλλων <coughs> Και αυτό το να τα αλλάξουμε Θέλω να το ε, Να το πω Είναι ότι πολύ μεγάλο Ποσοστό και πολύ μεγάλο ρόλο Θα παίξει αυτό που λέγαμε Η ξαφνική στροφή της Ιταλίας εμείς αυτό που κάναμε και πολύ πολύ να με βρίσκετε δεν έχω πρόβλημα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Μία χώρα η οποία είναι το 2% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ δηλαδή μία τρίχα από τα τέτοια του Σόιμπλε σήκωσε κεφάλι. Δυστυχώ δεν είμαστε ούτε Γερμανία, ούτε Ιταλία ούτε καν Ισπανία. Οι άλλοι δεν κάνανε τίποτα. Ε... Η Ελένη λέει αφού θα στεφθεί από αποτυχία Θα στα ξαναδιαβάσω γιατί μάλλον δεν άκουσες κάτι καλά Λοιπόν ε, Το μεσουράνιμα που εδώ έχει να κάνει με τις δικές μας δράσεις Είναι απάνω στον Δία Και είναι απάνω στη μηδενική κρύου κρόνο Ηλίου κρόνος Υποθετική κρόνος υποθετικός Και βέβαια Δία που δείχνει επιθυμία για να ανεδειχθεί η χώρα, ε, θα επιχειρηθεί η χώρα να μην κάνει τη στροφή που έχω γράψει από το 15, τι αρχέ του 15 προ τη Ρωσία, και έχω γράψει ότι είναι 16-18 η στροφή αυτή για να ξέρουμε τι λέμε. Ε, Έρχεται μια ανάπτυξη, εγώ την πιστεύω την ανάπτυξη, την έχω γράψει από το 12 και τέλος δείχνει ότι μπαίνει στο παιχνίδι όλο ένα άτομο που είναι φτιαγμένο για μεγάλα πράγματα. Η προσωπική μου εκτίμηση για να απαντήσω και σε κάποιους είναι πως και μένω στην άποψή μου που είχα πει πριν να λάβει ο Τσίπρας την πρώτη πρωθυπουργία, όχι τη δεύτερη, ότι ο Τσίπρας έχει πολιτικό χρόνο ζωής, στο μάξιμουμ δύο χρόνια. Ξεκινάμε από εκεί. Θεωρώ ότι μπαίνουμε σε μία περίοδο η οποία θα αλλάξουνε πάρα πολλά. Η Ελλάδα η επόμενη τριετία θα τη βρει να μην είναι Ελαδίτσα. Αυτό είτε είναι ο Τσίπρας, είτε το Κορονάκι σαν πάνω, είτε ο Ριζόπουλο. Εγώ δεν αναλαμβάνω, είμαι. Αντι. έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε παρακάτω. Αντιβασιλικό είσαι. Εγώ είμαι αντί. Αντί. αντί. Έτσι, λοιπόν, εγώ πιστεύω μόνο σε αυτά που βλέπω αστρολογικά. Ωραία, μην μου στέλνετε μηνύματα για το τι λέει κάθε μία αστρολογός, δεν με ενδιαφέρει. Ωραία, από εκεί και πέρα, για να πούμε λίγο για το θέμα της Νέας Δημοκρατίας, η Νέα Δημοκρατία είπαμε ότι πάει να γίνει Πασόκ. Ό,τι πέρασε το Πασόκ το 12-14 θα αρχίσει να το περνάει η Νέα Δημοκρατία τώρα. Όσοι πιστεύουν ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης είναι ο Μεσσίας της Νέας Δημοκρατίας κάνουν λάθος. Ο Μιτσοτάκης πρωτού ο Αλέκτορ να λύσει τρεις, πούλησε τον Τζιτζικώστα και μου κάνει. Αρχηγό, υπαρχηγό της νέας δημοκρατίας στον άδωνε. εγώ επειδή έχω φίλους νεοδημοκράτες και έχω και κάκες παρέφθη να κάνω ε, οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να κάνουν χαρακύρι αυτοκτονίσουν να παίξουν νερό συγκυρουλέτα με ψαροντούφεκο είναι έτοιμοι να αυτοκτονήσουν, δεν παλεύουν λοιπόν από εκεί και πέρα η χώρα αυτή έχει πάρα πολλέ δυνατότητε. Στο επόμενο χρονικό διάστημα το πρώτο είναι ότι η χώρα θα προκαλέσει χρηματιστηριακές αναταράξεις πάρα πολύ έντονε, και αυτό ερμηνεύστε το όπως θέλετε δεν με ενδιαφέρει σε παγκόσμιο επίπεδο και το δεύτερο είναι ότι έρχεται πλήρη αναμόρφωση στις ένοπλες δυνάμεις και ό,τι θα ιδρυθεί Το λέω εδώ και ακούνε και ξέρουν αυτοί που ακούνε Στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών Στα πρότυπα του Ισραήλ Δεν έχω να πω τίποτα άλλο Πάμε σε τραγουδάκι Μένει ένα δεκάλεπτο να απαντήσουμε σε ερωτήσεις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 Εδώ είμαστε, αλμπεντοέκατεστρα.com. Το φουλ του άστρου κάθε Σάββατο στι 8. Εδώ ρισκάρει ο Καρ Χάιντζόντιγκερ για εσά τι προβλέψει του και την αξιοπιστία του. Σήμερα έχει εκλεπτό καλεσμένο εδώ, όπω πολλέ φορέ το κάνει στο παρελθόν. Να μην ξεχάσω να πω ότι η εκπομπή με το που τελειώσει μετά από κάνα δεκάλεπτο, για να την περάσουμε στο αρχείο κλπ., θα την επαναλάβουμε για του πολυπληθεί φίλου. Που έχει η συγκεκριμένη εκπομπή ιδιαίτερα 1 δεύτερον αύριο στι 8 η ώρα άγνωστοι επισκέπτε έχω να εξέρωτο καλεσμένο, το φίλο μου και παιδικό φίλο δηλαδή, και πολύ δυνατό ερευνητή στο χώρο των δικό μα αναζήτηση στο Γιώργο, το Τζαγκρινό. Μην τη χάσετε την εκπομπή αυτή αύριο 8 η ώρα άγνωστοι επισκέπτε. Τρίτον τη Δευτέρα το βράδυ, ε, ο Καρ Χάιζότηκε επειδή έχει ζεσταθεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, παρότι κάνει και ψόφο έχει ετοιμάσει ακόμα μία έκπληξη για τους φίλους του. Και τέταρτον, όσοι θέλουν να τον δούνε για προσωπικά του θέματα από κοντά, μπορούν κάθε Τετάρτη να επικοινωνούν μαζί του εφόσον βέβαια στείλουν ένα email στο info.papakialbedo14.com ή στο τηλέφωνο 6988-012839. Και για όσους δεν προλάβουν να το γράψουν, υπάρχει στη σελίδα του σταθμού και το ένα στοιχείο και το άλλο στοιχείο. Λοιπόν, Κάρλ. Λοιπόν, επιστρέψαμε, <coughs> ε, η έκπληξη είναι ότι κάθε Δευτέρα, 10 με 12, θα υπάρχει μια νέα εκπομπή από τη συχνότητα του Αλμπέντο. Θα είναι ένα αστρολογικό freestyle με πολλή μουσική. Ο τίτλο είναι Αντασπέρα Αντάστρα. Η νύχτα είναι Ξελογιάστρα. Λοιπόν. Τι να φτάνει, για κάτσε. Με ποιον τα κανόνισε αυτά, με το χιονισμένο. Ε, ποιο χιονισμένο, εγώ μιλάω. Αυτό είναι ο αρχηγό από πίσω από μένα. <συμπίσαι> Δεν έχουμε κάνει σύμβολο συμφίωση. Με υποστηρίζει τα ελληνικά. Εδώ δει. Δεν το Θεάει τώρα. Λοιπόν, τώρα κάτι άλλο. Πάμε λίγο. Λοιπόν, να στείλω μισό λεπτό γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο και μέχρι να φύγει ο Βήχας σου μου έχει σπάσει τα αυτιά στα ακουστικά Έτσι. Πάρε λίγο νερό Φέρτε το ένα νερό του παιδιού Δεν μας το έχουν κόψει ακόμα Λοιπόν Να στείλω την καλησπέρα μου Στο Σάο Πάολο στη Βραζιλία Στην Αυστραλία Στη Νέα Υόρκη Στη Σουηδία ιδιαίτερα εκεί Που έχω μια αγαπημένη φίλη Και μια καλή παρέα σε όλο τον πλανήτη είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει Έχουμε σπάσει όλα τα ρεκόρ Γι' αυτό είμαστε εδώ και αγχωνόμαστε Και τα χώνουμε για την τσέπη μας που λέω εγώ Και να δούμε που θα μας πάει αυτό το έργο Λοιπόν, ιδιαίτερα τα Σάββατα Ο κύριος εδώ που ακούτε Μας δείχνει το σύστημα Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν... και γι' αυτό Και γι' αυτό να επαναλάβω κι εγώ mm. δουλεύει πίσω την πλάτη μου όμως Yeah. Κανώνησε να κάνει εκπομπέ τη Δευτέρα. Δεν το φτάνουν οι 2, 2,5-3 ώρε. κανια φορά το Σάββατο θέλει και τη Δευτέρα. Κοιτάξτε, δηλαδή, τη δηλαδή, δηλαδή. δηλαδή, Στη Δευτέρα θα είναι <coughs> πιο χαλαρή η εκπομπή. Θα μιλήσουμε για πιο έτσι, θέματα. Κοίταξε, α... ε, <laughs> μπορεί να βάζει <laughs> ό,τι θε στην εκπομπή σου. Μπορεί να βάζει ό,τι θε, να λε ό,τι και να βάζει και πάολλα. Και πάω να... μικρός, τέλει, όλα, έξω το δικό σου τέλος να ξεφτυλιστούμε, μια κοιόξευ Δηλαδή όχι. μην το παίζουμε, κατάλαβες Μια όχι. τερλέγκα Όχι, γιατί ε, στο πατήγινα ε... έχω πάρει ένα πίντσερ, ένα σκυλάκι Ναι, το οποίο γαλίζει πάρα... η νύχτα Όχι, όχι, είναι ήρεμο, όχι Το εκπαιδεύω γιατί τρώει κράτητες με τον τοίχο πούμε. Α, ναι, εγώ... ναι το οποίο του βάλα πάολα και είχε κοιτάξει και γίνε και το κεφάλι Έτσι σου λέει τι διασταύρος είναι αυτή Ποιος γαυγίζει Πάμε λίγο Για πάμε Η ώρα της εκπομπής είναι 10 με 12 τη Δευτέρα παιδιά Έχω δίπλα μου το Δημήτρη Ξες γιατί πάμε λίγο random Ναι χτυπά το πόδι σου στο μετάλλο γιατί ακούγεται Και τα τρία πόδια εδώ τα χωμάζει μου Α, ωραία Για να στηρίζεσαι Πληστηριάσμοι Ρωτάει ο κόσμος Αν έχουμε κάτι ασφαλιστικό Με δία αντίθεση Χήρωνα Στο ετήσιο mm -hmm. Και με τετράγωνο χρόνου Πάλι χήρωνα. Όλα αυτά Θα ζήσουμε στα κορμάκι μας Δίας Μην ξεχνάμε είναι η κυκλοφορία του χρηματο, Άρα Κυκλοφορία δεν υπάρχει. Ε, ο χρόνος είναι το χρήμα στις τράπεζες, το ακίνητο. Έτσι, έτσι. Εντάξει, το ακίνητο, άρα και εκεί πάλι θα το ζήσουμε. Άρα, εάν υπάρχουν γενικότερα κυκλοφορία χρήματος, είναι λίγο δύσκολη. Για όλους, εντάξει. Και μην ξεχνάς ότι είναι στον τρίτο-ένατο εντάξει, το οποίο θα επηρεάσει και πολύ την καθημερινότητά μας, τους φίλους μας, Πιθανό να υπάρχει και μία ιστέρηση στις εξόδους με αυτά τα, τα <κυκλώδη> πράγματα. Δημήτρη, δώσε λίγο, δεν σε Όχι, να μην μετακινήσε, <κυκλώδη> να αφήσεις το μικρόφωνο. Ναι. Ε, και πιθανό, και πιθανόν να έχουν και αποτέλεσμα και στις, έτσι, στις, στην καθημερινότητα μα σχέση με φίλους, παρέες κτλ. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ε, αυτό που ζήσαμε τα, τα, τα τρία τελευταία τέσσερα χρόνια να ανοίγουν καφετέριες μάλλον θα αρχίσουν τώρα σιγά σιγά και να κλείνουν Ελίψη χρήματος έτσι, αυτό να το έχουμε λίγο υπόψη μα. γιατί η μόνη παραγωγική επένδυση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι και είναι καφετέριες Σκοπός είναι να συνεντοποιήσουμε ο καθένας τη θέση να έχουμε μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση των πραγμάτων και όχι της αγοράς όπως είπες. Οι Γερμανοί όταν το συνοποιήσουν και θα τους τυμπέσουν οι αγορές αυτό 17-18 τότε θα έχουμε αυτοκτονίες ανά ώρα στη Γερμανία. Αυτό τα έχω πει σε ανύποπτο γιατί... χρόνο. Θέλω, θέλω, πει, θέλω εγώ πει, ως ναι. Αλμπέντο να, ναι. να τα επαναλάβεις αυτά που είπες πάλι να το κατανοήσουν οι φίλοι. Λέω ότι οι Γερμανοί, όταν του την πέσουν οι αγορέ, θα αυτοκτονάνε σοριδόν ένα ώρα. Εμεί θα είμαστε πτωχοί, αλλά ζωντανοί. Αλλά οι άλλοι θα είναι πλούσιοι και, και πεθαμένοι. Αυτό ο δείχτη Μπαρμπό αρχίζει και πέφτει πολύ επικίνδυνα. Χρονικά, πού το τοποθετείτε κύριε και οι εβραιοι Α, κάνα χρόνο 2, 1,5. Μάλιστα. Και μην μη ξεχνάμε ότι η παγκόσμια οικονομία μέχρι το 2021. Θα πιάσει πάτο και μετά θα αρχίσει η ανάκαμψη Η ανάκαμψη είναι 21, 32 με 33 Εγώ που δεν είμαι αστρολόγος yeah. Έχω μια διέστηση ότι το 22 κλείνουμε 100 χρόνια Από την έτσι, κλασιατική έτσι, καταστροφή έτσι Κλείνει μια εκατονταετία πολέμων, καταστροφών στην Ευρώπη, Και 200 χρόνια λοιπόν. από την Ελληνική Πανάσταση Μπραβό και θα πάει αλλού το έργο ε, και, και, το και, μην, και μην ξεχνάτε ε, Κάτι σημαντικό Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που γιορτάζει την έναρξη των αγώνων. 22 Οκτωβρίου, 25 Μαρτίου, με το, γιορτάζουμε για τους αγώνες οι οποίοι δίνουμε για τον ανθρωπισμό, για την ηθική εντάξει και όχι το τέλος του πολέμου. Οι Αμερικάνοι και όλοι οι ευρώπη γιορτάζουν, γιορτάζουν, το γιορτάζουν την Ορμανδία. Το είχαμε κλείσει εμεί το αποτελέσμα από την αρχή για αυτό. Το είχαμε <laughs> παίξει άσω ημίχρον, άσωτε λιγό. <laughs> <laughs> Εντάξει, ε, αυτό είναι μια απάντηση και για το προσυμπηγικό και τα λοιπά. Εντάξει, μην ξεχνάμε αρχιτυπικά ο Ξένεος Ιδίας ήταν εδώ και είναι εδώ και το δείχνουμε σ' όλους. Ό,τι και να είναι, τους φιλοξενούμε με την αγάπη του Δία εντάξει, ενώ οι άλλοι δεν ξέρουν τίποτα εντάξει, εμείς δεν είμαστε τεολογικός πολιτισμός είμαστε πολιτισμός ανατολίτικος, ανατολή λίγο δύση αλλά πιο πολύ είμαστε ανατολή, αυτό δεν έχουμε καταλάβει και άμα, και άμα το θέλετε και λίγο πιο αυτό, είναι προτεστάντες εναντίον ορθοδοξίας, τελεία και παύλα και όλα αυτά που λέει για Πούτιν είναι, σο, είναι σοβαρά, γιατί μην ξεχνάτε, μην ξεχνάτε ότι ο Πατριάρχης είναι ο προτελευταίος, άλλο ένας υπάρχει και μετά το Πατριαρχείο Πάπαλα. Εντάξει, γι' αυτό ο Πούτιν θέλει να λάβει χώρα, εντάξει? να πάει το Πατριαρχείο στην Ρωσία, για να έχει την πολιτική δύναμη. Από την εποχή του Αλέξιου το Ακριβώ, ακριβώ. Μην αρχίσουμε τώρα και λέμε και διάφορα. Και το εθνό σεισμό του είναι ο δική εξαρτάται. Έτσι έτσι, έτσι, έτσι. έτσι, έτσι. Λοιπόν, και μην αρχίσουμε τώρα μια που λένε ότι ακούνε και ξένε εκπομπέ και τα λοιπά. Τι έγινε στο Αγιώρο με το Σινού και τα λοιπά που πέσανε. Τη Αλεξανδρία. Τη Τυχαία, μόνο, είναι. Εντάξει, είναι, τυχαία λοιπόν, δεν έπεσε αυτό. Ε, ε, Όλο τυχαία. Ήταν το, το πρώτο σοκ του Καραμαλή που το έμαθε μετά από δύο ώρες αφού είχε γίνει ε, το, ε, ε, το δυστύχημα έτσι. για να ξέρουμε τι λέμε και νομίζω να θα είναι άλλοι επιβαίνοντες επειδή έχω ένα φίλο λίγο με ψηλοτρολάρι <συσίλω> λέει ο Ξένιος, Δίος, ο Ξένιος Δίας και ο Κάρλ ένα πράγμα, άκουσε να φίλε επειδή καλό θα είναι επειδή επικαλούμαστε την αρχαία ελληνική γραμματεία να ξέρεις ο Περικλής που ήταν Περικλής επειδή η γυναίκα του ήταν από τη Μικρά Ασία και όχι αμυγός Ελληνίδα ε, Αθηναία, ωραία Αθηναία όχι Ελληνίδα ε, ε, Αθηναία, εντάξει, δεν του επιτρέψανε του γιού του να πολιτευθεί Αυτό λέει κάτι Λοιπόν, εάν εσύ θέλεις να είσαι τη πολυπλητρυσμικότητας είναι να αναφέρε το δικαίωμα σου Ωραία να το συμπληρώσω εγώ, αν μου επιτρέψετε αυτό. Ότι Α. μέχρι τότε για να είσαι Αθηναίο πολίτη, έπρεπε η μάνα και ο πατέρα να είναι καθαρή Αθηναίη. Ναι. Μητριαρχικό. Καταρχήν. Πατέρα και μάνα. Μετά έγινε, μπήκε η λέξη μητρόξενο. Δηλαδή η μάνα ήταν ξένη, εννοούσαν όχι γνήσια Αθηναία. Αν ήταν έξω από τα τείχη τη Αθήνα, τη λέγανε, ήταν το παιδί μητρόξενο. Δηλαδή η μάνα του δεν ήταν Αθηναία. Αυτά για να μαθαίνουμε ίδια ιστορία για να λάβουμε τι παιχνίδι Έτσι. παίζετε με τι βιολογικέ καταστάσει και τη γενοκτονία που κάνουν αλλοιώνοντα τον πληθυσμό. Συνεχίστε, παρακαλώ. Ε, ασφαλιστικό. Εσύ θα την προλάβει η σύνταξη ή θα την δει. Εγώ. Εντάξει. Εντάξει, 35 χρόνια. Εγώ, λοιπόν, ρωτάνε όπω βλέπει για το τρίτο κόμμα τη Βουλή και διάφορα να. θέλουν να μάθουν. Κοιτάξτε, να το τρίτο κόμμα τη Βουλή το έχουμε πει. Ε, δεν ξέρω αν θα είναι αμυγό πρώτα τους προσεχείς μήνες, αλλά θα παίξει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση ε, της όλης κατάστασης. Αυτό κρατήστε το. Έχουμε πει για το 2017-2018. Αυτά είναι καταγεγράμμενα. Ε, μην ξαναλέω τα ίδια πράγματα. Λοιπόν, ε, είπαμε πληστηριάσμους, είπαμε ασφαλιστικό. Ε, Α, ah, έχω ένα ερώτημα για σένα Δημήτρη Και λέει ε, Αν τελικά ε, Θα έχει σταμάτημα η κατρακύλα του χρηματιστηρίου Και αν πότε το βλέπεις Αν και το απάντησες καλό είναι να το ξέρει. Ε, παιδιά, η κρίση, η κρίση Αρχίζει Μάρτιο εντάξει, Και μπορεί να πάει μέχρι Νοέμβριο ε, από ένα τυχαίο γεγονός θα γίνουν αυτά Μην ξεχνάτε η Κίνα σταματάει τα χρηματιστηριά τη, Μία-δύο μέρες, μετά ανεβαίνουν Η παθογένεια είναι εν στο γενικότερο κλίμα Και μην ξεχνάτε, εντάξει, η Κίνα κομμουνιστική με, καπιταλιστικό, Ως, ε, ε, με, με καπιταλιστική οικονομία αυτά είναι παράλογα πράγματα Δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία Εντάξει, είναι δοκιμές της ιστορίας που κανένας δεν τα έχει ζήσει Ούτε αυτό που το οποίο ζούμε εμείς έχει γίνει πουθενά Πειραματός είμαστε. Σκοπός είναι μονιασμένοι τα τσίπουρά μας, τις εμπεκές μας Έτσι. και την τρέλα μας Μόνο εγώ, αυτό σώζει οδόξος, Μόνο αυτό μας σώζει, τίποτα άλλο Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, Εγώ που λοιπόν. με ρωτάει ο Εύαν... Πότε θα πέσει ξύλο Κοίταξε να δεις Αν θυμάμαι καλά η νέα σελήνη εμπλέκεται με τον Άρη Εκεί <laughs> ε, Μην ξεχνάμε έχουμε και μια έκ, έκλειψη 8-9 Μαρτίου από εκεί και πέρα θα πέσει πολύ ξύλο έτσι. Μετά από τις 8 Μαρτίου έτσι. Έτσι. Ε, κρόνο, ε, Κρόνος της, της εκλήψεως Σε σύνοδο με, το, με, με, με τον Άρη Έχει να γίνει του κουτρούλιο λογαμου. Έτσι. Τα είπαμε έτσι. και από εκεί πέρα Δεν ξέρω αν συμφωνούν και οι φίλοι εδώ πέρα Λοιπόν Κωστη, για τα δικά σου. Του δόθε να του δώθω Ανακρίνω να σου έκανα τα νύχια εδώ και τα λοιπά Λοιπόν, λοιπόν. Έλα ένα χαλάκι από κάτω εδώ Ωραία Συνεχίζεται, τα μικρόφωνα να ανοίχτα Ωραία λοιπόν. λοιπόν. Πάμε Κωστη, εσύ που είσαι και έτσι και το γνωσιακός αντικείμενο είναι πιο κοντά ας πούμε, στο, στα οικονομικά Πώς το βλέπεις το πληστηριασμό, ασφαλιστικό, όλο αυτό το συνοθήλευμα Τι θα μπορούσε να βγάλει, που θα μπορούσε να οδηγήσει. Τι που θα μπορούσε να βγάλει, δηλαδή αν θα γίνουν πληστηριασμοί Αν θα γίνουν 100% ή 5% Καλά 5% έτσι, θα γίνουν Το εγώ. βασικό που με υποπτεύει ότι θα, θα γίνουν είναι είπα ότι Μειώνεται με τι αντικειμενικέ αξίε η ιδιωτική περιουσία και το χρέο αυξάνεται με του στόχου. Άρα η λογική το λέει έτσι ότι κάπου θα πάει αυτό το παιχνίδι. Βέβαια, μα βολεύει από την άλλη που μειώνεται η αντικειμενική αξία γιατί λέμε, πληρώνουμε και λιγότερου φόρου. Αλλά όλα, όποια για να κοιτάξει τα πράγματα, πάντα έχουν το νόμισμα. Έχει δύο όψει. Η αρνητική έτσι. όψη είναι αυτή που θα γίνουν πληστηριασμοί, Το περιβόητο ασφαλιστικό. Λοιπόν, το ασφαλιστικό το ασφαλιστικό, δέστε περισσότερο στον 8ο οίκο. Συμφωνούμε όλοι. Ναι, ναι. Ωραία. Στον 8ο οίκο εντάσσετε και ο θάνατος, εντάσσετε και το σεξ, έτσι, για να τα πούμε στον κόσμο. Πάντα σε αυτούς τους τομείς διαχρονικά υπήρχε εκμετάλλευση κοινωνιών. Στο σεξ, στο θάνατο και τώρα τελευταίκες ασφάλειες. Πρέπει να σου δημιουργούν ανασφάλειες για να σε εκμεταλλευτούν. Όσον αφορά όμω το ασφαλιστικό, ο καθένας μας έχει και μία ευθύνη. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν εγώ τρέχα αγώνες και αγόραζα τον κεντροφόρο, το διαφορικό, το δεν ξέρω τι, το σασμά, το ίσιο, δεν πληρώνω το τέβε μου για να χαρώ τους αγώνες. Δεν μου φταίει τώρα το χικράτος, όποιος και να είναι, όπου δεν έχει να πληρώσει. Όταν ο κόσμος ξεσηκώνεται και καλά κάνει και ξεσηκώνεται... Γιατί δεν θέλει να έχει τις ότι θα γίνει αργότερα με τη συνταξή του οτιδήποτε. Όμως πόσοι από μας δεν γνωρίζουν κόσμο που δούλεψε ανασφάλιστο την εποχή της δεκαετίας του 80, του 90, του 2000 που τρώγανε με χρυσά κουτάλια όλοι. Δεν μιλήσε κανένας τότε. Τώρα μας τσούζει το ασφαλιστικό τι γίνεται. Απ' την άλλη για την κυβέρνηση, με 8 οίκο αν θυμάμαι ο ήλιος μέσα στην ηλιακή επιστροφή Δείχνει ότι αυτό το θέμα θα το τακτοποιήσει με κάποιους τρόπους Δηλαδή θα το περάσει το νομοσχέδιο Καλά, Έτσι Μην ξεχνάμε ότι παράλληλα και για την κυβέρνηση Αυτή ή οποιαδήποτε και να ήταν Το ασφαλιστικό είναι και μια με άμυνα Δηλαδή ποιος τόλμα ήταν αράνες της εκλογέ. Θα ήμπροστά του να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα είδω, Το μετά, θέμα είσαι. λοιπόν του ασφαλιστικού Με κάποιο τρόπο θα διευθυντηθεί Yeah. σίγουρα θα έχουμε απόλυτες όλες μας. το όλα. θέμα δεν είναι ότι κάποιοι ήταν ανασφάλιστοι. Πολλοί δεν τα φάγανε αυτοί όμως τα λεφτά. πολύ δηλαδή ήταν ανασφάλιστοι. δια ο... δηλαδή, ο... παράδειγμα, έτσι; ο ο... εγώ ο... εγώ, ο εγώ ναι, εποχή ας ναι, το... πούμε Δούλεψα σε ένα περίπτερο στο Κολονάκι. Έβαζα κάποια λεφτά. Ανασφάλιστο. Μάλιστα, πέσει σε καλέ περιοχέ. Ανασφάλιστο. Μετά δούλευα, συγγνώμη, για 9 μήνε σε ένα λογιστικό γραφείο. Από εκεί έμαθα τη δουλειά τη λογιστική. Όχι από τα τεούσια. Πάλι ανασφάλιστο. Ταυτόχρονα να πω σε εταιρείε οι οποίε δουλεύουν, πόσοι δουλεύουν, είναι ανασφάλιστη. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Αλλά τα είναι τραμία, μεγάλο κομμάτι. Τα ταμεία είχαν κάποια λεφτά. Εγώ ξέρω τον ΝΑΤ, το πιο πλούσιο ταμείο στον πλανήτη. Κατέρασε. Ναι. Δεν τα φάγανε τα λεφτά είναι ναυτικοί. Ναι. Άρα κάποιο τα φάγε. Αυτό ναι. θέλω να πω. Δηλαδή. Παίρνω εγώ τον ναι. Άτια να μην πάρει το Άτια. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Εντάξει, να μπο... ε, τώρα, αν θέλει να μιλήσουμε. Αγαπητέ φίλε Καρποδίνη, αν θες να μιλήσουμε τώρα με οικονομικά μεγέθη, <Και> δεν έχουμε ισολογισμού μπροστά για να κρίνουμε. Όχι, έτσι? αλλά ξέρουμε τι έχει γίνει. Γιατί θα πέρα. πρέπει να δούμε το σύνολο του κεφαλαίου που υπάρχει. Σε σχέση με δανειοδοτήσει πόσο είναι τα ιδία κεφάλι σε σχέση με δανειοδοτήσει του κάθε ταμείο. Αυτό είναι το ενδιαφέρον μέρο σε αγάπη Đραπ μου, αλλά το κομμάτι ότι παίρνουν έστω. πόσο είναι τα ιδία κεφάλαια σε σχέση με δανειοδοτησει του κάθε ταμείου Αυτό είναι το ιδιές μέρος αγάπη μου Αλλά το κομμάτι ότι παίρνανε το κράτος Προσωπικά δεν μπορώ να έχω άποψη εφόσον δεν έχω στοιχεία οικονομικά Ξέρουμε όλοι ότι τα λεφτά τα έπαιρνε το κράτος από τα mm -hmm. ασφαλιστικά ταμεία Δηλαδή mm -hmm. το μέλλον αυτό που θα γερνούσαν να πάρουν τη συντάξη τους Για να κουρέψει χρέο. Και τα βάζε άτοκα στην Α, τράπεζα. Τα παίζανε αλλού και όχι, δεν του ζήνανε πίσω τον τόκο. Ζούσαν ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, και τα φράγκα. Δηλαδή, μην μιλάνε μόνοι του. Ναι, ναι, ναι. Θα σου πω κάτι. Θέλω να σου πω ότι έξω από αυτό, γιατί κράτο είμαστε και μέρο του κράτου και εμεί, έτσι. Έξω από το κράτο το τι έκανε οι διοικήσει. Πάντα έχει να κάνει με απαταιώνε. Είναι δεδομένο. Εμεί ανάτομα τι κάναμε σε αυτόν τον τομέα. Δεχόμασταν να δουλεύουμε ανασφάλιστοι να έχουμε υπαλλήλου ανασφάλιστου. Εγώ μπορώ να σου πω μια προσωπική μου καθαρά αντίληψη στην αστρολογική. Mm -hmm. Ναι, τώρα. βέβαια. Τη στιγμή που το παίει κράτο ιδιωτικό, mm -hmm. γιατί εδώ ήταν Σοβιετία, όλα τα είχε το κράτο και λέμε έχουμε δημοκρατία. Mm -hmm. Το κράτο δεν μπορεί να έχει λοφορεία, τρένα, αεροπλάνα, αναφυγή, αλλά τι κράτο είμαστε τώρα εμεί. Κάνα mm -hmm. κράτο δεν είναι έτσι. Λοιπόν, αφού λοιπόν όταν έχει ένα αμάξι, mm -hmm. απαγορεύει να κυκλοφορεί χωρί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο στο τζάμι. Σωστό. Τα τελευταία χρόνια. Παλιότερα αν σε πιάνουν. Όχι, okay, αν σε πιάνουν. Ναι, δεν ναι. λένε, κύριε, εγώ δεν ασφαλίζω κανέναν, είναι το κράτο. Αλλά mm. ασφαλίζω αν τα παίρνει γιατί είναι κλεφτόνια. Mm. Αλλά μη σε πιάσω να μην έχει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Και να ελέγξει πώ θα ασφαλιστεί. Και αν θε να πεθάνει στον δρόμο, να είναι δικό σου δικαίωμα. Όχι να μου τα παίρνει ναι, και λύσες, να και ναι. Ναι. Περίμενε. Όχι να μου τα παίρνει και να πεθάνω και στον δρόμο ή να είμαι στο ράτσο. Λύσεις πάντα υπάρχουν Και αν δεν ασφαλίζομαι ναι. να γυρίσει το κράτος Και να πει κύριε Συνήθεια. δεν ασφαλιζόσουν ναι. Σοφά Δικαιολόγω Αυτά και να που λες φίλε <χαι> Τα λέω κι εγώ και όλος <χαι> ο κόσμος <χαι> Απ' την άλλη όμως πάντα δημιουργούμε Την αρνητική φύση ότι φταίνει η άλλη κι όχι Και όχι εμείς Παράδειγμα το τι καπνίζω Έτσι εγώ συνεισφορά προ την υγεία μου και εγώ. Δεν είναι αναγκαία μου το γράψει το πακέτο. Σωστό. Μπράβο. Αυτό, το ίδιο λέμε. Άρα λοιπόν, θέλω να σου πω ότι τόσα χρόνια κάναμε τα κορόιδα εκτό αυτού όμω και σε εισφόρο. Πρέπει να δώνουμε. Δεν τι δίναμε. Τα τρώγαμε μπριτζούλε. Παϊδάκια. Ναι, λέει μια φίλη εδώ, φίλος Ότι εσύ ή εγώ, λέμε τώρα, mm -hmm. αν δεν mm -hmm. ασφαλιζόσουν, δεν θα πάρει τίποτα. Ο άλλο όμω που 30 χρόνια τα χοντρό έχουν γιατί να μην και αυτό τίποτα. Όποιος ο ο άλλο. Ο ασφαλισμένο. Ο, ο υγιή εργαζόμενο. Ο υγιή με την έννοια πλήρωνε ναι. τα ταμεία αυτό. Mm -hmm. mm -hmm. Και θα πάρει τώρα mm -hmm. από τα τρία το μαγείτερο, όπω λέει mm -hmm. ο Τράγκα ναι. κάθε πρωί. From ναι. the three, the longer. Ακόμα και στι ιδιωτικέ ασφάλειε όμω, όταν σου κάνει ένα συμβόλαιο, Εντάξει. σου βάζουν ε, τόκο ο οποίος αναπροσαρμόζεται στην πάροδο του χρόνου. Το ασφαλιστικό ταμείο δεν αναπροσαρμόζεται ε. ουσιαστικά βάσει του Έτσι. Εντάξει. Δηλαδή ήμουν εγώ στην. Τάδε κλάση και έβγαζα χί ευρώ, ήσουν και στην ίδια κλάση με πολλαπλάσια του χί ευρώ και πληρώνω μίδια. Θέλω να είναι μια κατάσταση μπράβο. Είναι ένα είναι θέμα Εννοείται. Εγώ, εγώ, σύνδε, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ. Όχι, ήταν ωραία η παρενέβη. Κοίτα, ήταν ωραία. Εννοείται ότι οι απόψει μπορεί να είναι διαφορετικέ. Για μένα το κράτο από αυτόν που δεν ασφαλιζόταν δεν χάσει. Ωραία. Αλλά πήγαινε τώρα, εγώ θα σου πω. Έχει ένα ο... ταμείο όμω. Παράλληλα, έχει μια υπογεννητικότητα. Παράλληλα, έχει μια αύξηση τη ανεργία και υπερήλικε που πρέπει να δώσει συντάξει. Και παράλληλα, συγγνώμη, έχει συνεχόμενο, ένα συνεχόμενο με τα χρόνια τη κρίση αποπληθωρισμό στι αξίε. Δηλαδή, είτε λέγεται αξίε μετοχών, είτε λέγεται αξίε εισοδημάτων είτε λέγεται αξίες κυρίων κατοικιών, παντούς θα πάντα έχει από αποπληθωρισμό. Αυτός ο αποπληθωρισμός δεν φέρνει και επενδύσεις. Οι επενδύσεις Ωραία. είναι ουσιαστικό για να τροφοδοτήσουν και το ασφαλιστικό σύστημα. Ωραία, πληστηριασμή είπαμε, ασφαλιστικό το είπαμε, με τράπεζες τίποτα θα έχουμε... Δεν ξανακεφαλοποιήθηκαν, το θέμα είναι τι, τι έγινε. Κάποιοι χάσανε έτσι κι αλλιώ ήταν στο του χουσού αυτά και φύγανε τα λεφτά χώρια οι μετοχέ που πέσανε. Ωραία. Mm. Λοιπόν, δηλαδή, τώρα κάτσε. Είναι το να κάτσουμε. Να φωνάξει το δικό μου. Όταν στέκει το σύστημα, στέκει λογιστικά. Στέκει στο σύστημα ουσιαστικά είναι όλα στον αέρα. Έτσι, έτσι, έτσι. Λογιστικά όμω θα αφ... κάνουμε και στέκει. Αυτή είναι η ιδέα. Όπω είπα, στο οικονομικό τομέα έχουμε πολλού δείκτε και αριθμοδείκτε για, για να κρίνουμε μια οικονομία αν πάει καλά ή όχι. Εάν δεν είχε τα κλεφτρόνια, θα ήταν μονακό η Ελλάδα τώρα. Λοιπόν. Και αφού είπαμε μονακό, κάτσε να φωνάξει και το, Ριγό, το Ριζόπουλο το Μονεγάσκο. <laughs> λοιπόν. <laughs> λοιπόν. Mm. Ο Εύαν έχει ένα πολύ ωραίο ερωτικό και ποιητικό μήνυμα. Αλλά άμα το διαβάσει αυτό, βλέπω να κάνω stage dive από τον Τέταρτο. Λοιπόν. Για ε, πες... Yeah, ο κόσμο ρωτάει ασφαλιστικό, πληστηριασμό. Αφού τα πάντα, παιδιά, τι να Πε και στην ειδική, συγγνώμη που είσαι και. Λοιπόν, για του πληστηριασμούς το έχουμε πει ήδη ότι υπάρχει θεματάκι φέτο. Ουσιαστικά η συμμετοχή του Δία, κάτι είπε ο πριν. Η συμμετοχή του Δία σημαίνει ότι κάποιοι θα βάλουν λεφτά από αυτό. Έτσι, Πάντα. Θα σορτάρουν, α. Ναι, ιστορίες που γίνονται και παγκοσμίω. Αλλά δηλαδή ευκαιρία δοθήσει. Ε, τι μπορούμε να βγάλουμε, όχι εμείς Αυτοί που τα βγάζουν Κερδοσκοπία με ακίνητα δηλαδή Είναι η ιστορία όλη, μόνο που αυτή τη φορά Θα υπάρχουν και αντιδράσεις και από τον κόσμο Και ίσως θα αγριέψουν λίγο τα πράγματα Ωραία ε, Καταρχήν να πω Τα ποσά που επικαλέστηκε ο Κονδύλης Πριν ότι χρωστάμε στην εφορία Και σε αυτά είναι Είναι, είναι μικρά Προϊόν <laughs> επιστημονικής φαντασία. <laughs> Δεν είμαστε ψιλιγάντζιδ <laughs> Ε, ωραία Λοιπόν ε, Εδώ λέει το Πασόκ μάζεψε όλους τους Ροσοπόντιους και, ε, και τους έδωσε συντάξει με μηδέν φορές Να μην τα ξεχνάμε αυτά ναι, Του είχε βάλει στο ΝΑΤ Και ξαφνικά γίναν όλοι Γεμίσαμε με λάντα Σαμάρα Λοιπόν αυτή η κουβέντα με τα... Για το ασφαλιστικό και τη συντάξει μου θυμίζει εκείνο το ανέκδοτο που λέγανε με τον Πατακό κάποτε. Που πήγαινε ο κόσμο και ζητούσε σπίτια, σπίτια, σπίτια mm. και πάει και ένα και ζητάει τρίχε. Και ο Πατακό έλεγε: Γράψε σπίτι, γράψε σπίτι, γράψε σπίτι και λέει: Μα αυτό ζήτησε τρίχες Λέει: Εγώ τη ζήτησα, αυτό θα πάρουν κι άλλοι. Το ίδιο λοιπόν εδώ γίνεται με τι συντάξει. Ε, φαντάζομαι μια ουρά όπου να υπάρχει ο, ο υπεύθυνο, α πούμε, και να ζητάνε: Όλοι θέλουν σύνταξη, θέλουν σύνταξη, θέλουν σύνταξη. Ναι. Γιατί. Όλοι αυτοί που δεν ασφαλίστηκαν Να uh -huh. το πω έτσι Κατά κάποιο τρόπο βγαίνουν δικαιωμένοι Κατά κάποιο τρόπο έτσι. Αυτό όμως είναι το καθεστώς στην Ελλάδα Μην το ξεχνάμε Όποιος πάει με τον νόμο Έχει χάσει Καλός ή κακός Αυτό είναι το καθεστώς εδώ Γιατί κάνουμε τις δουλειές μας όλοι ε, Με τον άλλο τρόπο Αυτό είναι το καθεστώς ε, η Ελένη λέει: Αν χρωστά την εφορία 2 ευρώ, 300 ευρώ, 1000 ευρώ και 5.000 ευρώ, σε σκίζουν. Αν χρωστά 15 εκατομμύρια, δεν σε αγγίζει κανεί. Εννοείται. Έχει Εννοείται. Ε, οι άγαμε στι γατέρε παίρνουν τη συντάξη του μπαμπά και η συνταξή, και το 35 δεν δημιούργησε να το σωστά ναι, λοιπόν, ε, Επειδή γίνεται πολύ κουβέντα για το χρήμα όμω, ε, και, και ο Δημήτρη κάτι είπε πριν. Εγώ θέλω να μείνουμε λίγο και στι αξίε που είναι το, το ουσιαστικό ζήτημα σε αυτή την υπόθεση. Γιατί τα λεφτά έρχονται και παραέρχονται. Και η εξουσία το ίδιο. Κανεί δεν έμεινε σε μια εξουσία σαν Όλοι κάποτε πέσανε, όσο και αν θέλανε να μείνουν. Λοιπόν, αυτά που μένουν είναι οι αξίε. Γιατί εμεί, πριν κάνα, κάνατε μια κουβέντα για την αρχαία ελληνική γραμματεία ή ό,τι έχουμε παραλάβει τέλο πάντων από, το, από εκείνον τον πολιτισμό που χτίστηκε, με τα στραβά του και τα πολύ καλά του όμω. Λοιπόν, αυτά μένουν, έχουν μείνει στου αιώνε. Τα λεφτά, και του περικλεί τα λεφτά, κάποια στιγμή χάθηκαν έτσι εκεί με το ταμείο στην Αθήνα ας πούμε, που θυμάμαι εγώ από την ιστορία λοιπόν τα λεφτά δεν μένουν και όσοι νομίζουν ότι κρατώντας ευρώ, δολάρια ή οτιδήποτε άλλο ότι έχουν λύσει τα προβλήματά τους μ, νομίζω πως όχι Να. Ωραία λοιπόν με αυτά και με αυτά 10 είπαμε αρμένικη βίζιτα το κάναμε το πήγαμε ναι, ναι, πάμε, πάμε, για, έλα, <στοίλυκη> έλα, έλα, έλα, κάτσε γιατί δεν έχουμε... Λοιπόν, οπότε εγώ καλή νυχτή ζω. Καλή <στοίλυκη> νυχτή ζει Ναι, Καλή νυχτή Δεν θέλετε να γεφθώ, ναι, ναι, Λοιπόν, να πούμε και ένα παράδειγμα το ασφαλιστικό τώρα που είχε προκύψει σε μένα. Κάποτε λοιπόν ο πατέρας μου ε, ήθελε να κάνει μια ασφάλεια ζωής για μένα και την αδελφή μου. Τον έπεισε ένας ασφαλιστής, φίλος. Ο πατέρας μου είχε συνεργείο αυτοκινήτων και ο ασφαλιστής είχε συνεργείο απλά έκανε σαν δεύτερο επάγγελμα της ασφάλειας Λε. τη δεκαετία του 80. Φτάνω λοιπόν στα 16 μου χρόνια να μου κάνει ασφάλεια ο πατέρας μου και στην αδελφή μου που είναι μεγαλύτερη. Οκ. Okay. Μέσα στο συμβόλαιο της εταιρείας, δεν θέλω να αναφέρω. Έγραφε ότι εφόσον εξετάσαν τον πατέρα μου ότι αν πάθει κάτι ο πατέρας μου, εφνιδίος, ένα θάνατο θα πληρώνεται η ασφαλειά μου μέχρι το 24ο έτος, όχι 18ο, έτσι. Και μετά πρέπει να συνεχίσω εγώ. Αυτό λοιπόν εγώ, όταν πέθανε ο ετος οχι 18 ο ετσι και μετα πρεπει να συνεχισω αυτο λοιπον εγω οταν πεθανε ο πατερας μου στα 18 μου και εγώ ήμουν φοιτητή, στα λογιστικά τότε στα Ξαφνικά είχα σπάσει το αυτοκίνητο του πατέρα μου και ήθελα να πάρω αυτοκίνητο. Κάθομαι και σκέφτομαι ο Πολυνερό Έλληνα. Ωραία, θα πάω να σπάσω το συμβόλαιο από τη χη εταιρεία που εννοείται μου το πληρώνει μέχρι τα 24. Του πω, παιδιά, τι έχετε να μου δώσετε για να πάρω ένα αυτοκινητάκι μεταχειρισμένο. Ε, ο ασφαλιστή που ήταν φίλο του πατέρα μου, όταν πέθανε ο πατέρα μου, ήρθε στην κυρία και λε στη μητέρα μου: Όταν ηρεμήσετε, πηγαίνετε στην ασφάλεια ένα πιστοποιητικό του θανάτου. Για του το γνωστοποιήσετε. Η μητέρα μου, εγώ ήξερα λογιστικά, αλλά ακόμα ήταν αρχή. Πάει και δίνει η γυναίκα σε υποκατάστημα τη ασφάλεια το πιστοποιητικό, τη λένε οκ okay και φεύγει. Δεν πήρα ένα αριθμό πρωτοκόλλου το κατέθεσε. Όταν εγώ λοιπόν ήθελα να αγοράσω ένα αυτοκίνητο μεταχειρισμένο, πονηρός σκεφτόμενο, λέω θα σπάσω το συμβόλαιο από την ασφάλεια, θα πάρω κάποια χρήματα, θα πάρω ένα αυτοκινητάκι και θα το φτιάξω ωραία. Πάω λοιπόν και μου λένε Κονδύλι και ω Έχετε διαγραφεί από τότε. Μου λέω Συγγνώμη, είχα φέρει πιστοποιητικό του του πατέρα μου. Να το συμβόλαιο που λέει Αν πεθάνει ο πατέρα μου, θα με πληρώνετε μέχρι τα 24. Και μετά συνεχίζω με την ασφαλεία. Όχι λέει, δεν, δεν φέρατε κανένα πιστοποιητικό. Ωραία. Ε, κι εσεί όμω λέω, δεν μου δώσατε ασφάλιστρα να πληρώσω. Πού είναι τα ασφάλιστρα. Θέλω να πω δηλαδή ότι περίπου έτσι όπω εγώ τότε προβάλλουμε όλοι το ίδιο εγώ, έτσι, πώς θα εκμεταλλευτούμε το ασφαλιστικό και οι ασφάλειες πώς θα εκμεταλλευτούν μας; είτε οι ιδιωτικέ είτε οι δημοσίες. Ωραία, λοιπόν, το ασφαλιστικό το λύσαμε. Η Επιτροπή των Σοφών εδώ είναι έτοιμη για μπαραχτάρη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας. Ε, τώρα παιδιά δεν θα δείξουμε Αν έχει δει και τώρα Κώστας ή όχι Δεν διαχάζομαι Δεν πήγε 10-25 ήμουν αυτό Λοιπόν α, Σας ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας ε, Όσοι ρωτήσατε για τη Χρυσή Αυγή Έχουμε απαντήσει Έχουμε πει τι θα γίνει Αν δεν τα ακούσατε Ο Γιώργης σε λίγο θα ξαναβάλει την επανάληψη ε... 10 λεπτά αφού τελειώσουμε για να την περάσουμε στο κεντρικό υπολογιστή, θα επαναλάβουμε τα κονδύλια. Η ασφαλία λέει είναι ανασφάλιστη η Επιτροπή, Όχι, είμαστε όλοι ασφαλισμένοι. <χεχεχε> Στην ναι, ΕΝΕΝ, ναι, να καζήσει, να καδεζήσει. Δεν είχαμε ανασφάλεια. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Ε, λοιπόν, εμεί ευχαριστούμε για την παρέα, λέει ο Εύαν. Λοιπόν, Δευτέρα 10 η ώρα Θεού θέλοντο και καρποδίνε επιτρέποντο. Ε, με πιέσαι τώρα, εξαπίνει. Την ε, αστρολογική εκπομπή full freestyle. Θα, δηλαδή, φανταστείτε πόσο χαμηλά τώρα, πέτω, τώρα εσύ θα, αντιπα, θα αντιπαλεύει την εκπομπή του Σαββατού για να συνοηθούμε. Α αρχίσει να βάζει να λέω πάλι αυτό ο κοντρό. Τι εσύ, θα κάνει τη Δευτέρα για να το διευκρινίσει στου φίλου του. Κοιτάξτε, διότι... θα είναι μια πιο ελεύθερη συζήτηση. Θα λύνουμε και απορίε αστρολογικέ. Ε, θα συζητάμε και λίγο και για πιο light καταστάσει. Έτσι, πιο χαλαρά εννοεί. Ε, η ορσαλία λέει: Ζωντανή εκπομπή, πάντα ζωντανή. Είναι δεν έχει πεθάνει κανένα ε, ακόμα. 10 με 12 το πρωί, όχι ρε παιδιά, είναι βάρβαρη ώρα. Τα πω για να τα πούμε. 22-0. 22-0 με 12. Λοιπόν. Ε, θα λέω και ζωδιάκια. Γλυκά μου καρκινάκια, σα αγαπώ πολύ. Ah. Με τρέλα κορδέλα. Λοιπόν, λοιπόν, εγώ δευτέρα... λοιπόν θα... καλό βράδυ, σα αγαπώ, Φρατσολίνο. Περίμενε, Λιώσεις. περίμενε. Εγώ θα στηθώ Δευτέρα να ακούσω για τα σύμφωνα συμβίωση. Έτσι. Οκ. Okay. Δευτεργά σύντροφο. Άστα το, μην τον Καροτέν να βάλετε. Έτσι. Με τη λιακάδα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, οι φίλοι μας εδώ τελειώσανε. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Εγώ τη ευχαριστώ με την εκπομπή πάντα. Αύριο έχουμε άγνωση επισκέπτε στις 8 η ώρα με τον Γιώργο τον Τζαγκρινό και την Δευτέρα το βράδυ θα ακούσε τον γκάλ σε μια άλλου είδου εκπομπή που θα κάνει μόνος του και θα το πάρει όλο το έργο επάνω του. Ετοιμάζουμε εκπλήξεις, ε, ξεπερνάμε κάποια προβλήματα που έχουμε, εδώ θα είμαστε. Αύριο βράδυ είπα στις 8 Τζαγκρινός Καρποδίνης εδώ, άγνωστοι επισκέπτες και ψηλά το κεφαλή. Καλό βράδυ να έχει το όλοι σα.